Μουζική εβεν, βρίσκεται heaven, κοντά στη στην την heaven, σου, στον τόπο το μουσικού σου. Music Tu μουσικού σου, music Κάθε Κυριακή μεσημέρι, μία με τρεις. Απόψε η νύχτα με φίλοι Ξυπνάμε με χαλάρα, ψήνουμε καφέ και περιμένουμε να μας χτυπήσουν Αγρία το κουδούνι ή και επισκέπτες. επισκέπτε. Γιορτάζομαι ορμή και ραυνού. Ο Χάρης περιμένει πάντα, νέου δημιουργού, μουσικού που μιλούν για τη δουλειά του. Μιλούν για τη ζωή τους <πίνω> Παίζουν υλικό τους από CD e-live Ενώ <πίνω> διάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα τους από μπάντες και καλλιτέχνες που του επηρέασαν <πίνω> Κυριακάτοικοι επισκέπτες το Χάρη αρών κάθε Κυριακή μία με τρεις. Περιμένοντας την ήρωα είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή της εκπομπής. Η ήρωα θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά, προφανώς είναι στο δρόμο. Ε, εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο, περιμένοντάς τη παρά να ακούσουμε λίγα από τα όμορφα τραγούδια της και ένα από αυτά είναι το τίποτα Συνήθω αυτά τα κάνουμε πριν την ενόξη τη εκπομής Αλλά δεν δε χάλασε ο κόσμος ε, Εγώ να πω ότι Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος Που είσαι εδώ κοντά μας ευχαριστώ Καλημέρα. πολύ <laughs> Καλημέρα <laughs> Καλησπέρα μάλλον <laughs> Καλησπέρα πια τέτοια ώρα Καλησπέρα λοιπόν ε, Ήρθα λίγο οριακά Δεν <laughs> πειράζει <laughs> αλλά... Δεν πειράζει καθόλου έπρεπε να, έπρεπε να πάρω φαγητό στο γιο μου Γιατί δεν θα αντέχει το <laughs> Τον οποίο τον Γιώργο τον έχουμε εδώ Γεια σου Γιώργο Λοιπόν, του είπε η μαμά να μην μιλάει. Ναι, Αλλά τι εγώ νομίζω ότι άμα θέλει να παρέμβει στη διάρκεια τη εκδήλωση, καλό θα είναι να μην. <laughs> θα είναι να μην... <laughs> ε, η Ρόμ, χίλια ευχαριστώ εκ μέρους όλου του Music Heaven γιατί μια τέτοια μέρα, μια ζεστή Κυριακή, στην οποία φαντάζομαι είναι από τι λίγε μέρε που θα μπορούσε να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει. Στην τελική να πάρει ε, και να, πάτε, ε, να κάνετε μια βουτιά. Ή στην τελική να δείτε τη φόρμουλα που πέφτει αυτή την ώρα. Τέλο πάντων, εσεί εδώ μαζί μα. Mm -hmm. Ξαναλέω, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση και δεν, μην το βλέπετε έτσι. Ε, ε, ούτε, ε, κι εγώ δεν το βλέπω και σαν δουλειά, δηλαδή. Ποτέ δεν είδα να συνδέευξα δουλειά, γιατί ε, είναι μια εσωτερική ανάγκη να γνωριστείς με τον κόσμο, να σε γνωρίσει ο κόσμος... να δει κομμάτια από σένα που πιθανόν δεν μπορεί να τα δει αλλιώ. Και επειδή εμείς βαλόμαστε γενικότερα από μήντια που συνήθως δεν λένε ακριβώ την αλήθεια αλλά είναι περίπου την αλήθεια ή καμιά φορά δεν λένε καθόλου την αλήθεια Ο μόνος τρόπος που μας δίνεται και μόνη, η μόνη καθαρότητα αν θέλεις και διαβγείς εικόνα είναι αυτή που πραγματικά παίρνει από ένα καλλιτέχνο που τον μιλάει Έτσι είναι και πριν συνεχ... ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβεντούλα μας ας ακούσουμε το κομμάτι ψύχρεμα και έχουμε εδώ όλο το χρόνο να το ακούμε Music be my Αν και έχω ανεβάσει εδώ, αν κάνει ένα κλικ. <laughs> Δεν ξέρω πώ θα βάζουμε του υπολογιστέ. Πάρα πολύ καλά. Έχει ναι. που είναι το ποντίκι. Ναι, για να Κάπου ναι. έχει ένα ποντίκι κάτω, μάλλον στο, στο σιρθαράκι. Το είναι λάβος, θα είναι άλλο ποντίκι, ένα κάτω. Εδώ. <laughs> στο, στο σιρθαράκι. <laughs> σου έχω κάτω ανοιχτά. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, την παρουσία στην αναγγελία τη εκπομπή mm. που γράφω κάποια πραγματάκια και mm -hmm. ουσιαστικά. Ε, υπάρχει μέσα και το βιογραφικό σου Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή Ξεκίνησες στην Πάτρα Αυτό το πράγμα ναι. είναι το μεγάλο μου στρέσ. Θα σου πω, το πω έτσι επειδή μου δίνεται ευκαιρία να το πω Είναι τρομακτικό μετά από 25 χρόνια στο μουσικό χώρο Να με ρωτάνε ακόμα το πώς ξεκίνησα Ειλικρινά στο λέω, δεν το λέω για σένα Το λέω για οποιονδήποτε ε, χρειάζεται αυτή την ε, Τη, τη, γνώ, τη γνώση αν θέλει για μένα, αλλά πλέον ξέρεις μετά από 25 χρόνια, τι να πω, οκ, okay. ξεκίνησα από την Πάτρα, το ξαναλέω πάλι, έδινα για νομική, μπήκα νοσηλευτική και έγινα τραγουδίστρια. αυτό είναι το πιο μου, το έχω, το έχω συνοψίσει σε μια φράση, γιατί δεν αντέχω πλέον να το ξαναλέω και να το ξαναλέω, οκ, είμαι πλέον στοχό πάρα πολλά χρόνια, αυτό κάνω, ο κόσμος γνωρίζει και από που έχω έρθει και ποια είναι η πορεία μου γενικά, ε, οπότε τι να πω πάλι με την Πάτρα Εντάξει παιδιά είμαι από την Πάτα λοιπόν, ε... <σίλω> Μοιάζει σαν, σαν να ξαναγνωρίζομαι από την αρχή κάθε φορά Και ναι. ε, ξέρεις αυτό μετά από τόσα χρόνια πια Δεν έχεις άδικο Δεν τώρα. έχει πολύ νόημα ε, ε, Καλά κάνει και τα λες αυτά Και είναι πολύ λογικά Απλά αν δεν έκανα παύση στη λέξη Πάτρα Και ολοκλήρωνα το συλλογισμό μου Ήθελα να ρωτήσω για το Ποια είναι η ηρό του τότε Με την ηρό του σήμερα Να το θέσω διαφορετικά στην διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που όπως είπες είσαι στην... ξέρει ο κόσμος πια ναι, όλος την ναι. πορεία πόσο κοντά είσαι στον άνθρωπο εκείνη της εποχής δηλαδή ο τρόπος που σκέφτεσαι ο τρόπος που ονειρεύεσαι να κάνεις κάποια πράγματα ε, έχουν αλλάξει ωραία, πολύ ωραία. Ε, Σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση καταρχήν, αλλά ε, θέλω να σου πω ότι ε, αυτή η φράση του τύπου ο άνθρωπος δεν αλλάζει είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και εννο, όταν λέμε δεν αλλάζει, τι εννοούμε, Τι εννοούμε ότι ε, τα βασικά στοιχεία που έχει αποκομίσει μέσα από την οικογένειά του και μέσα από τον τρόπο που έχει μεγαλώσει, οι αρχέ, αν θέλει, ή οι μη αρχέ, γιατί υπάρχει και η αντίστροφη εικόνα, ε, θα τον ακολουθούν πάντα για όλη τη ζωή. Ο άνθρωπο παλεύει ουσιαστικά με, με αυτά που, που, που, που επιφορτίστηκε σαν πληροφορίε ή αλλιώ βιώματα σε πολύ μικρή ηλικία. Και αυτό τον ακολουθούν πάντα. Εγώ τουλάχιστον τώρα πια στην ηλικία που είμαι, το νιώθω. Όμως ε, δεν πάβει να αγωνίζεσαι ενάντια σε αυτά που δεν αρέσουν στον εαυτό σου και φυσικά δεν πάβεις να εξελίσσεσαι. Ε, το να με ρωτήσω λοιπόν αν είμαι ίδια με αυτό που ήμουν, με αυτό που ήμουν σε 18, μου όχι δεν είμαι ίδια, καθόλου. Ε, Ίσως για... δεν θα ήταν και το καλύτερο ε, να κατα... Καταλαβαίνεις, ε, δεν είμαι ίδια, αλλά τα στοιχεία που κουβαλάω σαν χαρακτήρας και τα βιώματα μου θα με ακολουθούν πάντα. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, ένα, παράδειγμα, έτσι, ένα παράδειγμα που, που ταιριάζει πολύ με, τη, με, το, με αυτό που συνέβη πριν από δύο λεπτά. Αυτό το ότι εγώ θα σου πω ευθέω ότι. Γιατί μου κάνει την ερώτηση μετά από 25 χρόνια? Δηλαδή, δεν θέλω να το ακούσω. Αυτή η ευθύτητα που έχω, που καμιά φορά είναι ακόμα και σκληρή, θα μπορούσε να την πει δεν θα πάω όταν που δεν την έχω. Την είχα από μικρό παιδί. Δηλαδή, πάντα ο τρόπο που αντιμετώπιζα του ανθρώπου ήταν ευθύ. Ε, πάντα του κοίταζα στα μάτια όταν ήθελα να τους πω κάτι και δεν είχα ποτέ δεύτερε σκέψει. Ε, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν θα γίνω ποτέ ο άνθρωπο που θα κάνω ε, δημόσιες σχέσεις... και θα, θα, θα στροφάρω ανάλογα με το πώ ε, έχω απέναντί μου. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Σίγουρα έχω, έχω αν θέλει, ε, κατασταλάξει ε, και, και, και έχω ηρε, ηρεμήσει σε σχέση με τι με κόντρε που είχα με τον εαυτό μου στην εφηβεία και τη ζωή μου και, τις, και, τις, και τα βιώματά μου, αλλά σίγουρα το, το βασικό, έτσι, αν θέλεις το πρωτόλοιο συστατικό που μου που με, που με έχει κάνει αυτό που είμαι, δεν θα αλλάξει ποτέ. Ε, αυτό θέλω να πω. Όμως εξελίσσομαι, θεωρώ ότι εξελίσσομαι, προσπαθώ να εξελίσσομαι. Ε... Στη μουσική πώς ε, Αυτό ε, μετα... εκφράζεται Δηλαδή μουσικά η εξέλιξή σου Όπως τη βλέπεις εσύ ίδια ναι. ε, Ο ακροατής μπορεί να καταλάβει Ξέρω πρώτε Πρώτες σου δουλειέ Και πιο φρέσκες δουλειέ. Ε, μια εξέλιξη Κατά τη γνώμη μου Δεν θα έλεγα ότι Έχει γίνει πολύ περισσότερο φωνάρα Από ότι ήταν ήρω Ήταν από την αρχή Αλλά ε, τον ερμηνευτικό σου τρόπο, ε, βρίσκει πράγματα που η εμπειρία ε, τα Μα, έχει δώσει. Έτσι, δεν, δεν, είναι? δεν είναι η εμπειρία. Είναι αυτά που ζει, είναι τα βιώματα, είναι ο ψυχικό σου κόσμο που, που, που αλλάζει. Και αφού αλλάζει εκείνο, είναι πολύ λογικό να, να, να εκφράζουμε και με διαφορετικό τρόπο. άλλοι Άλλη εικόνα του πόνου είχα στα 25 και άλλη εικόνα του πόνου έχω στα 40. Κυρίω είναι λες... εικόνα του πόνου, δεν είναι λογικό. Πολύ λογικό. Και κυρίω έχει σχέση με την ιδιότητά σου ω τραγουδοποιό αυτό το πράγμα, τα πράγματα που βγάζεις από μέσα σου. Φυσικά. Ε, τώρα, υπάρχουν ξέρεις, δύο κομμάτια σε ένα δίσκο. Το ένα κομμάτι είναι η συνθετική εικόνα, η συνθετική, συνθετική στοιχουργική, και το δεύτερο κομμάτι είναι η ορχήστρωση. Ε, στην Ελλάδα, η, η, η περισσότερη κριτική, ε, κριτική με όμοιρο γιώτα ε, μουσική. Ε, καθορίζουν το είδο τη μουσική καθώ και τοποθετούν του καλλιτέχνε, ε, ουσιαστικά όχι με τον τρόπο σύνθεση, αλλά με τον τρόπο ενορχίστρωση. Δηλαδή, αν η ενορχίστρωση έχει μέσα ε, κάποια ηλεκτρονικά Πάμε. όργανα ή αυτό, mm -hmm. Α, οκ, okay, είναι pop. Αν α, η ενορχίστρωση έχει μέσα ένα τσέλο ή ένα βιολί, είναι έντεχνη, δεν ξέρω πώ mm -hmm. άλλε τη λένε. Ε, για μένα είναι μέγιστο λάθο αυτό. Ε, γιατί όλη η μουσική στην Ελλάδα, αυτοί που ονομάζουν έντεχνη ή pop, είναι pop. Αυτό είναι ουσιαστικά. Απλώ ε, ε, ε, ο, ο τρόπο που αντιμετωπίζει την ορχήστρωση είναι άλλοτε παλιακό, δηλαδή έχει μέσα κλασικά όργανα. Παλιακό εισαγωγικά, δεν πιστεύω στο παλιακό, έτσι πιστεύω στο κλασικό. Ε, είναι άλλοτε λοιπόν κλασικό και, και άλλοτε είναι πιο μοντέρνο. Ή έχει στοιχεία μοντέρνα μέσα. Αυτό δεν σε καθορίζει ω pop ε, τραγουδίσα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μπω στο ίδιο ε, Βεληνικέ με τον Τζαλίκι που κάνει επίση pop. Δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα. Όπως και να το δεις δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα έτσι? Προφανέστα ε, Ή με, με, με πάρα πολλού καλλιτέχνε. Δεν ε, χρησιμοποιώ το όνομα σαν μια ε, Πώς να το πω σαν, σαν ναι. ένα, σαν μια, Στη ζυγαριά σαν ένα παλάτζο ας πούμε Δηλαδή δεν μπορώ να συγκριθούμε με το ρουβά Δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα ποπ, Και, και όμω ο κόσμος να με θεωρεί pop ε, Αυτό το πράγμα ε, Με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ αυτέ οι ταμπέλες έτσι, Αλλά όχι πράγμα. με την έννοια α, Ξέρεις τι Βοηθάει. Εγώ από τη μία το καταλαβαίνω. Βοηθάει. Το να βάζει τα μπελάκια, βοηθάει. Mm. Ιδικά... Σε, σε τι βοηθάει? Παλιότερα που οι εταιρείε είχαν Ακριβώς. κάποια Ακριβώς. δύναμη. Ακριβώ. Βοηθάει, βοηθάει μόνο διευθυντικά. Εμπορικά. Εμπορικά. Ε, διευθυντικά. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να βοηθήσει. Διαφορετικά το μόνο που κάνει είναι ότι εγκλωβίζει όχι μόνο τον κόσμο, που είναι mm -hmm. πολύ βασικό να, να, να έχει έναν κόσμο απέναντί που σε θεωρεί κάπω. Mm -hmm. ε, αλλά εγκλωβίζει και τον ίδιο το καλλιτέχνη μέσα σε αυτό. Γιατί λε μέσα σου να κάνω την αλλαγή. Εγώ αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω μια αλλαγή. Μπορώ να την κάνω την αλλαγή. Την, την, την δέχεται ο κόσμο ή δεν τη δέχεται και θα βρεθώ αντιμέτωπη με, με, με κάτι που θα πούνε Α, αυτό, τι είναι αυτό τώρα. Τι, τι μα πουλάει ξαφνικά, γιατί υπάρχει και αυτή ναι. η αντίληψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν ε, να, να αλλάξει μια κατάσταση από να δημιουργήσει μια καινούρια. Παρ' όλα αυτά, εγώ αντιστέκομαι σε αυτό λέγοντα ότι η μουσική που γράφω θεωρώ ότι είναι μια μουσική με, με, με αισθητική που δεν προσβάλλει κανέναν. Θεωρώ ότι οι στίχη και η στοιχουργή που. που, που, που που συνεργάζομαι είναι άνθρωποι με, με πολύ όμορφη κουλτούρα, ε, έχουν να πούν πράγματα. Όχι, δεν πουλάω τη, τη βαριά κουλτούρα, ούτε τη βαθιά σκέψη, ούτε προσπαθώ να, να κάνω κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται. Είναι αυτό που φαίνεται, όμως αυτό που φαίνεται δεν καταχωρείται στο, στο pop με την έννοια την ελληνική, του ελαφρύ... Του ελαφρού λοιπόν, Χαίρομαι για αυτά που λες Γιατί τουλάχιστον ε, ε, έρχονται πολύ κοντά Σε αυτό που έχω γράψει εγώ στο σημείωμα ε, Που λέω προσωπικά διαφορώ Για το μουσικό είδο Το οποίο κάποιοι κατατάσσουν την ηρώ Αν είναι πόπη ή ό,τι άλλο Για μένα αφενός ως προς την ιδιότητα Της δημιουργού Όλα όσα κάνει χαρακτηρίζονται από ήθος, εντυμότητα και ποιότητα... δεν είναι δίθεν, αλλά βαθιά εσωτερικά και με αξίες σταθερέ που δεν ακολουθούν εποχικές μόδες και επιταγές φτηνού lifestyle. Άλλωστε δεν είναι χωρίς συνάφεια με τα παραπάνω... ότι πρόκειται για άτομο με υψηλή μουσική παιδεία... και γράψει μουσικός με μη κεφαλαίο. Γιατί είναι πολύ συνηθισμένο... Α, ξέρεις, να. και μιλάω κυρίως α, για τους δημιουργούς που γνωρίζουν και κάποια επιτυχία και ας το πούμε ότι είναι και στο, στον έντεχνο χώρο που, ναι. που, που, που λες έντεχνο και με τη μία ναι. είναι ποιοτικό. Ναι. Πόσο λάθος είναι αυτό το πράγμα. Να, δηλαδή να, πόσο, να, να, πόσο να, άτεχνο να, είναι πολλές φορές αυτό. Έχει σκεφτεί ποτέ πόσα, πόσα, πόσα σκουπίδια έχει βγάλει το έντεχνο. <laughs> Ε, γιατί εγώ. Τα λέω ίσα, δεν, με, δεν με ενδιαφέρει πια για κανένα είναι και για απίστευτο. τίποτα. Το τι σκουπίδια έχουμε φάσει στη μάπα επειδή τα είπε κάποιο ναι. που έχει τον τίτλο του έντεχνου. Mm -hmm. δεν, δηλαδή μου είναι αδιανόητο. Εγώ αγαπάω τα τραγούδια και όταν λέω αγαπάω τα τραγούδια θα αγαπήσω ένα τραγούδι που είναι καρασκυλάδικο γιατί κάτι μου είπε εκείνη την ώρα. Mm -hmm. Και αυτό που το είπε και ο τρόπο που το είπε. Δηλαδή mm -hmm. υπάρχουν τραγούδια που υπάρχουν άνθρωποι πολύ λαϊκοί, σκυλάδε, παιδί μου, να το πούμε έτσι. Οι οποίοι Όχι, τα, λένε αυτό... τρόπο, τα λένε με ένα τρόπο που δεν θα μπορούσα ποτέ να τα πω. Και αυτό τα κάνει από μόνο. Να τις πολύ ωραία τραγούδια τι να, τι να Γιατί λέμε έχουν τώρα. σε αυτό Λακίες. το επίπεδο δηλαδή, έχουν Ακριβώ, Ακριβώς Άρα λοιπόν αυτό που αναζητάμε Και θα συνεχίσω ακριβώς πάνω σε αυτό που πες αυτή τη στιγμή Αυτό που αναζητάμε ως καλλιτέχνες και πρέπει να αναζητάμε Είναι η αλήθεια μας ακριβώς. Αυτό ακριβώς που κουβαλάμε μέσα μας Και που μεταφέρουμε και μιλάμε και επικοινωνούμε με τον κόσμο ε, Ιερό άμα είσαι δήθεν Δεν πά να βάλει κοντραμπάσα και βιολιά Και να βάλ Δε δηλαδή, θες να πεις ότι η φόρμα δικαιώνει ε, την, ε, την ποιότητα από μαζί σου, μόνη ναι ναι, ναι, ναι, πιστεύω ότι το πολιτισμικό επίπεδο του, του ελληνικού, το, των Ελλήνων, το, το πολιτισμικό μας επίπεδο είναι εξαιρετικά χαμηλό και εξαιρετικά, ε, ε, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη που δεν υπάρχει, στο λόγιο, αλλά θα την κάνω σύνθετη εγώ, ευεπηρέαστο ναι. από... Από, από τη διαφήμιση και από αυτό που του πασάρουν. Ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ένα άνθρωπο που βγάζει κάτι μέτριο ε, αλλά ε, το πασάρι με ένα καλό τρόπο δεν θα πάει μπροστά. Ναι, βέβαια θα πάει μπροστά. Γιατί όχι. Α, αυτό εννοούσε. Γιατί ξέρει, το σύρραγο που γκρουλάω στα μάτια μου λέει ότι δεν το πιστεύω αυτό που λέει. Εννοούσε ότι θα πάει καλά. Ναι, ε, εγώ δεν είπα ότι θα πάει καλά. Εγώ είπα ότι αν κάτι είναι ε, μέτριο και δίθεν, δεν πα να του βάλει 100 βιολιά και κοντραμπά αυτά. Όχι, δεν θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Δεν θα το κάνει όμως ποιότητα Με την Α, αυτό, αληθινή μα, έννοια της λέξης Με αυτή την έννοια φυσικά Με αυτή την έννοια φυσικά Μα αυτή την φυσικά μόνο μαζί σου Αλλά θα πάει καλό Πίστεψέ έχουμε δει τον αστέρε Όλα αυτά τα χρόνια Χιλιάδες χιλιάδες διάτοντε αστέρε οι οποίοι κάνουν καριέρα στο όνομα του τίποτα. Στο όνομα του, τίποδα, στο όνομα το... του αέρα. Δηλαδή, το... φούσκα, μια ναι, φούσκα. Εγώ θα το χοντρίνω λίγο και θα πω δεν έχουμε δει μόνο διάτοντε αστέρε, έχουμε δει και μεγάλα ονόματα διαχρονικά τα οποία με μια συγχωρδία και δύο ενοχιστοτικέ, α το πούμε, έντεχνε επιλογέ θεωρούνται πρώτα ονόματα και γεμίζουν στάδια. Λοιπόν, ε, θα μιλήσουμε okay, πολύ. Σα για να είμαστε ναι. απόλυτα ειλικρινεί, όποιο μπορεί και το κάνει. Ε, ναι, καλά. Εντάξει, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τι δημόσιε σχέσει και την ξυπνάδα του. γιατί Με κάποιο τρόπο τα καταφέρνει. Αυτό πήγα να σου πω Α, Μην, μπράβο, υποτιμού, μην αλέ... υποτιμούμε λοιπόν ναι. κανέναν, γιατί φαίνεται και λίγο μικροπρεπέ από αυτό... μέρα, Να λένε Α, ναι. εντάξει, αυτή επειδή δεν έκανα αυτό, λέει εκείνο. Δεν είναι έτσι. Εγώ βγάζω το καπέλο σε πάρα πολλού καλλιτέχνε που έχουν καταφέρει και έχουν μείνει στο στερέωμα τόσα χρόνια, με, με κάποιο τρόπο. Ε, καμιά φορά μου λένε, Άμορφη Ρόνταξ, είσαι πολύ κλειστό χαρακτήρα και αυτό είναι εμπόδιο στην καριέρα σου, κλπ. Έχω δει πάρα πολλού κλειστού χαρακτήρε και έχω δει επίση και πάρα πολλού ανθρώπου με πολύ κακό χαρακτήρα και ανθρώπου οι οποίοι μιλάνε με, χι mm -hmm. με χιδαίο τρόπο και ε, μπροστά στα μίντια και πίσω από αυτά και του έχω δει να κάνουν τεράστια καριέρα. Δεν, δεν σημαίνει τίποτα για μένα αυτό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι. Ναι. Πιθανόν υπάρχει μια ομάδα που δουλεύει πίσω από αυτό. Πιθανόν υπάρχει μια εικόνα που πασάρεται ω. Κάπως και ο κόσμος την εκτιμάει ε, Την εκτιμάει, την τη βλέπει Επίσης και την ακούει και την ε, στερνίζεται ε, Εγώ το μόνο που κάνω όλα αυτά τα χρόνια Είναι να είμαι αληθινή με τον κόσμο Δεν κορώιδεψα ποτέ κανέναν και για τίποτα Και φυσικά αρχίσεις να το κάνεις τώρα ε, Και βεβαίω αυτό το Α, πληρώνω έτσι ναι. το, πληρώνω. το πληρώνω και πρέπει να το αποδεχτώ το Αλλά δεν μπορώ και να το αλλάξω Είναι αυτό που σου έλεγα, είναι αυτό που κουβαλάω Δεν μπορώ να το αλλάξω και ούτε να το αλλάξει ποτέ. Και αυτό το μπράβο του που του είπε, θα το πω και εγώ, αλλά θα το πω όπω θα έλεγα σε έναν μεγαλοστέλεχο που τα έχει οικοδομήσει επειδή πουλάει ένα προϊόν που, α, που κοροϊδεύει στην πράξη τον κόσμο, αλλά είναι και καλά γάτο επειδή καταφέρνει και του κοροϊδεύει. Με αυτή την έννοια, τον μπράβο. Έτσι. Όταν ε, ένα άνθρωπο έχει κάποιε αρχέ και κάποιε αξίε, και έχει κάποια πράγματα για την τέχνη μέσα του, ε, δεν θα πω ποτέ μπράβο. Έτσι, με αυτή την έννοια. Ξέρεις γιατί έχουμε και το κόμπλεξ από ένα σημείο και μετά Μη μας πούνε και ε, ξέρεις ότι υπάρχει ζήλια ότι γιατί, για... ναι, Βέβαια εσύ Τι ζήλια με, να με υπάρχει, την πορεία όλων αυτού των χρόνων Εγώ δεν ασχολούμαι κάποια Εγώ ε, ε, μου μιλάνε για τραγουδιστές πια και δεν του γνωρίζω, δεν τους ξέρω Δηλαδή, στο λόγο τη θυμής μου το λέω, δεν λέω ψέματα ε, mm. Μου μιλάνε για ονόματα και ποιο είναι αυτό, παιδιά Δηλαδή, βλέπω, βλέπεις πλέον ότι όλο αυτό έχει γίνει μια, μια βιομηχανία παραγωγής και λες, εντάξει, παιδί μου, και okay, βιομηχανία παραγωγής. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Κάνω αυτό που νιώθω και πιστεύω. Ε, άλλωστε, η πορεία της μουσικής και του πολιτισμού στην Ελλάδα φαίνεται... Από τι εκλογέ, φαίνεται από τη συναισθηματική μα ονοριμότητα, φαίνεται από την πείνα μα λαό, γιατί όλα αυτά πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Τη, τη συναισθηματική μα ονοριμότητα και την πείνα μα λαό. Φαίνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, γιατί η, Ελλα... η Ελλάδα είναι πραγματικά μια χώρα παγκοσμίω, η οποία θα έπρεπε να έχει Υφυπουργείο Πολιτισμού. Ε, Δεν θα πρέπει να έχει Υπουργείο εννοίχει, Πολιτισμού. α πούμε Υπουργείο Μακεδονία ναι. και, τρα... και Θράκη. Ναι, ναι. Όχι, βέβαια, γιατί. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί αυτή που μα κυβερνάνε είναι. Τι, τι γύρισε πω, ένας φίλος, που έληπε, φίλος, όχι φίλος μου, διάβαζα το σχόλιο του στο ίντερνετ ε, που ήταν έξω και γύρισε μόλις τώρα, ήταν πάλι πέρσι τέτοια εποχή εδώ και γύρισε μόλις τώρα, ξανά για λίγο και ε, λέει έχω τρελαθεί με αυτή την κατάσταση γιατί πέρσι τουλάχιστον είχαμε την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει ε, φέτος έχουμε αποδεχτεί την... Βεβαίως. Ο στόχος ήταν η, η, η ψυχική ε, καταπόντιση του λαού και όχι η οικονομική. Γιατί τα βλέπουμε όλα από οικονομικής φυσοσάτων δεν έχουν δουλειά να φάω φυσικά. Εννοείται ότι φροτεύει. Λοιπόν. Αλλά ουσιαστικά στο βάθος είναι η ψυχική, ο, ο, ο, ο ψυχικός καταπόντισμος. Αυτό είναι η αλήθεια μας. Λοιπόν. Ότι μας έχουν κάνει να αμφισβητήσουμε την αξιοπρέπειά μας... Mm -hmm. Μα έχουν κάνει να, να πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε τίποτα. Είμαστε τεμπέληδες, πολύ. Έχουμε πολλά ελαττώματα. Αλλά σίγουρα το ψάρι βερμαύει από το κεφάλι. Θα μου πεις το κεφάλι ποιος το ψηφίζει. Εμείς. Οκ. Okay. Αλλά φροντίζουν να κάνουν... Ε, υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού, ένα Υπουργείο, υποτιμώντα και τα δύο Υπουργεία, όπω είπε η φίλη μου η Έλλη. Χιουμπέλη, ναι. Ότι φροντίζουν να υποτιμήσουν και τα δύο Υπουργεία ταυτόχρονα, γιατί δεν του ενδιαφέρει. Για, για, γιατί, να, γιατί να νοιάζει ε, τον Έλληνα η παιδεία και ο πολιτισμό, αυτά θέλουν να καταποντήσουν, γιατί αυτά που μα κρατάνε σε αυτή τη θέση που μα κρατάνε παγκοσμίω είναι αυτά. Ο πολιτισμό που κουβαλάμε <laughs> χιλιάδε χρόνια. Αυτό να να καταποντήσουν. Σου λέει, άμα τελειώσει και αυτό και τους κλείσουμε κάθε... Ξεκίνησε όλη η ιστορία με το πολιτονικό που έγινε μονοτονικό. Από τότε ξεκίνησε. Η ιστορία του λαϊκισμού στην Ελλάδα και, της, και της, πώς δω, του ακροτηριασμού της πολιτισμικής μας παράδοσης ξεκίνησε από, από, από, από όλο αυτό το λαϊκισμό. Δεν Όχι, ναι, ναι, ναι, όχι τα... το ένα στο σχολείο, όχι το άλλο. Όχι μονοτονικό, μονοτονικό, γιατί να ταλαιπωρούμε τα παιδιά. Τίποτα. Όλα ψέματα. Ε, Όλα είχαν μία πορεία προ... και ένα στόχο. Προτείνω να κόψουμε και του διφθοκούς να μην υπάρχει εψιλογιώτα, οξύτατα. Υπάρχε δεν θα υπάρξει λίγο. Μα δεν θα υπάρχει ελληνική γλώσσα, σε λοιπόν, φίλε μου. Έτσι κι αλλιώ μεταγκρίκλει. Δεν θα υπάρχει ελληνική γλώσσα, Συλλή. Λοιπόν, ώρα για τραγούδι. Ποιο να βάλω ιρό, τώρα έτσι από το ψύχρεμα θέλω κάτι. Ναι, μεθυσμένη διαφορά. Μεθυσμένη διαφορά. Αυτό είχα έτσι κι Σημαίνει διαφορά και όλα πήγαν σε σειρά κρίκε σπουράγιο να τα πεις. μια φράση, μια τυχαία φράση φτέγια το κρίτ. Μενι διαφορά, η αλήθεια χωρά, και την Το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό το δίσκο είναι από τι ε, δημιουργικέ μου στιγμέ που, που για μένα ήταν πολύ βαθιά στιγμή. Θυμάσαι, πρώτα ε, το έγραψα. Ε, όχι, όχι, το όχι, γράψες, δεν γράψες. Θυμάμαι, όχι, δεν θυμάμαι, ούτε με ενδιαφέρει να θυμάμαι τον χρόνο, το χρονικό. Ούτε. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ε, με ενδιαφέρει α, α, ο απόϊχο. Ότι αυτό το τραγούδι μου, μου μιλάει ακόμα και εσύ είναι δικό μου. που συνήθω σπάνια συμβαίνει στου δημιουργού να του αρέσουν αυτά που γράφουν. Ε, εμένα από, από όλα αυτά που έχω γράψει, ξέρω έχω γράψει καμιά εκατό στην τραγουδία. Από αυτά που έχω γράψει, λοιπόν, τάξη, αν είναι τρία-τέσσερα αυτά που πραγματικά μου αρέσουν πολύ. Ε, ένα, ένα λοιπόν από αυτά είναι το, η μεθυσμένη διαφορά που έχει γράψει στους στίχους ο Γεράσιμος Ευαγγελάτο, όπω και στο ψύχρημα που ακούσαμε πριν. Εχεί. Είναι ένα εξαιρετικό τείχο, ε, και η δύναμη που έχει, και η δύναμη που έχει στοιχουργικά, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ο ίδιο ξέρει. Ε, ίσως αυτό είναι και το μαγικό Γιατί ίσως αν το μάθει πάψει να είναι αυτός που φρέπει να είναι ε, ναι, Συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή Ξέρεις ε, το βάρος της επιτυχίας Καμιά φορά είναι πολύ πιο σκληρό Από το βάρος της επιτυχίας Για να το χειριστεί κανείς ε, Ο Γεράσιμο λοιπόν ακόμα Ας μου επιτραπεί η έκφραση, Είναι ακόμα παρθένος Όσον αφορά το, το, το, το, το πώ δρούν Οι καταστάσει πάνω του Δεν έχει καταλάβει ότι ότι ο ίδιο κρατάει, κρατάει στα χέρια του μία πολύ μεγάλη δύναμη... Ε, την οποία όλα χαρίζει με πολύ ευκολία σε εισαγωγικά. Δηλαδή, όταν του ζήτησα να γράψει πάνω στο τραγουδία... Με, με πολύ χαρά το δέχτηκε... Και... Ε, μου έκανε εντύπωση γιατί λέω τώρα εντάξει okay, ο Ιεράσιμος έχει ε, ναι, ναι, ναι, έχει ναι, ναι, καταχωρηθεί με τρόπο, τρόπο με ναι, έχει μια πολύ συγκεκριμένη ναι, ναι, συνεργασία με... αλλά τελικά ε, ήταν πολύ ανοιχτός και πολύ δεκτικός αν θέλει. και με εντυπωσίασε γιατί συνήθω τα νέα παιδιά ε, επειδή ε, ακριβώς είναι νέα παιδιά ε, καμιά φορά την επιτυχία τους δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα και, πιστεύουν πράγματα παραπάνω από αυτό που, λες, που συμβαίνει εσύ, πραγματικά Κάτι θα ξέρεις, κάτι θα <σίλω> Αλλά για <σίλω> να είναι δει. ένα εξαιρετικό πλάσμα πραγματικά και Τεχνικά ήρω, έτσι, επειδή με ενδιαφέρουν και κάτι στις λεπτομέρειες, ε, του έδωσες ε, <σίλω> ε, Του έδωσες τις σου, ναι, σου, ναι, στο στ πιάνω, Συνήθως, συνήθως ε, επειδή, ε, ξέρεις, εναρχή είναι ο λόγος ας πούμε ε, ε, ε, Συνήθως οι, οι, οι στιχουργοί δίνουν του τοίχου, Αλλά σε αυτή την περίπτωση είχα γράψει κάποιες μουσικές Και επειδή ας πούμε αυτό η μετασμένη διαφορά μου άρεσε πάρα πολύ Ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολο κομμάτι για να γραφτεί στιχουργικά Γιατί είναι περισσότερο όχι θα το λέγει κανείς ναι. Παρά τραγούδι αυτό ναι. ε, Ίσως και γι' αυτό μου αρέσει πολύ Γιατί μου αρέσει πολύ να γράφω μουσική για... Σου είχε δοθεί ευκαιρία Ναι μου είχε δοθεί ευκαιρία Εμείς, Τώρα με, πριν λίγο καιρό έγραψα τη μουσική για ένα θεατρικό Για το Θεσμίνης Τζούλια στο Φεστιβάλ Αθηνών mm -hmm. ε, Ναι μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω μουσική ναι, ναι. Ήταν πρώτη φορά που βγήκε δουλειά σου ναι, για ναι, ένα θέατρο Ναι θέτρο. θεατρικά, ναι, mm -hmm. θεατρικά. Mm -hmm. Αλλά γενικά mm -hmm. μουσική, για, μουσική εννοώ είναι ορχιστρική Γράφω πάρα, πολύ. Γράφω πάρα mm -hmm. πολύ Πολλοί μου έχουν πει να ασχοληθώ με, το, με την κινηματογραφική μουσική Γιατί μου πάει πολύ σαν ύφο. Αλλά... Που, που, στην Ελλάδα πω, ποιο γινωτογράφος. Καλά, ναι, εντάξει, ναι. <laughs> Ο κυρματογράφος παραπέει στην Ελλάδα. Δηλαδή προσπαθούν οι άνθρωποι πάρα πολύ. Ένα τελευταίο που είδα έτσι και ήταν πολύ καλό φτιαγμένο, ήταν η Δεμένη Κόκκινη Κλωστή. Ναι. Ε, του Κώστα Χαραλάμπους. Ήταν ενδιαφέρον πολύ. Είχα δηλαδή καιρό στο... να δω κάτι στον κυρματογράφος ελληνικό που να έχει αξία και ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι σπάνιο και συνήθως δεν έχουν και την διαφημιστική ε, υποστήριξη που, που ναι, θα έπρεπε. Ναι. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Ε, δώσε μας και μερικά, έτσι, μερικές ε, λεπτομέρειες να φανταστούμε τον τρόπο που δουλεύεις. Δηλαδή, θέλω να πω, ε, κάθεσαι στο πιάνο, αυτή είναι το πρώτο, μήπως έχεις ναι. ε, τα πας καλά με τεχνολογία, μήπως έχεις Τα πάω χρόγο. πολύ καλά με τεχνολογία. Ε, Έχει home studio με ε, Ενημερώνω με πάρα πολλές συγχές με αυτά ε, Με ό,τι κυκλοφορεί καινούργια και ε, Δουλεύω όλα μου τα κομμάτια στο σπίτι Τα δουλεύω όλα στο σπίτι Και ό,τι θέλω να γράψω για φυσικά όργανα Το γράφω και Άρα γίνεται δουλειά στο στούντιο Να πας στο στούντιο για την τελική παραγωγή έχει σχεδόν, είναι, είναι έτοιμο αυτό ε, Έχεις ναι, βέβαια, βέβαια. πειραματιστεί, έχεις δουλέψει ε, βέβαια, Είναι, σχεδόν, είναι σχεδόν έτοιμο βέβαια, mm -hmm. Εννοείται αυτό. Ε, κ, κοίταξε τώρα στην ε, μουσική Που υπάρχει μέσα στα Στα κομπιούτερς Μπορείς να συναντήσεις ε, ήχους Και σάμπλε που είναι εξαιρετικά πιστικά Δηλαδή ναι. πιστικά με την έννοια ότι Έχουν παιχτεί, είναι παιγμένα Μα είναι πλέον, παιγμένα είναι σαν ενώ πλέον, πλέον, είναι, δηλαδή, δηλαδή, Ακριβώς, ενώ ότι πλέον είναι παιγμένα δηλαδή, Απλώς ε, ξέρεις, χάνεις, αυτό που χάνεις Είναι το το το, το, το, το, το, το, το το το προσωπικό συνέστημα Ενός παίχτη, όμως εδώ είναι ένα τεράστιο ερώτημα που θέλω να σου πω Πόσο είναι προσωπικό ένα συνέστημα ενό μουσικού που έρχεται για να παίξει Τρία, τέσσερα, πέντε κομμάτια μέσα σε μία μέρα Και, και να, να, να βγάλει ένα μεροκάματο Πόσο, ναι. πόσο δηλαδή συνέστημα μπορεί να έχει μέσα σε αυτό ναι. Φυσικά και υπάρχουν μουσικοί που βάζουν Το καλύτερο του σε αυτό και δεν, δεν έχω καμία αντίρρηση Προς αυτό, έχω μεγάλη εκτίμηση στους ναι. μουσικού, Πολύ μεγάλη εκτίμηση ε, αλλά ξύσ... Είναι ένα τύχιο, δηλαδή να τύχει να είναι είναι, Πρέπει να είναι διαλεκτοί στο άνθρωποι Πρέπει να είναι διαλεκτοί άνθρωποι που τους έχεις επιλέξει Γιατί είτε σε αγαπάνε είτε σε εκτιμάνε Μπράβει. Γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο στην καλλιτέχνη ε, Πόσο σε αγαπάνε πόσο σε εκτιμάνε Πόσο πραγματικά νιώθουν Αυτό που, που κάνεις ε, Γιατί υπάρχει και μια Άτυπη αν θέλει ε, Άτυπη κόντρα Ανάμεσα στους τραγουδιστές και στους μουσικούς Γιατί οι men snobarουν τους δε εσύ όμως ναι αυτό που λέμε. Όχι, πράγμα, δεν πράγμα, δε μιλάω, διεδική, αλλά... δε μιλά, δε μιλάω για την δική μου περίπτωση. Α, μιλάω, λες, γενικά. Λένε, ναι. Έτσι, μιλά, μιλάω γενικά. Υπάρχει μια άτυπη κόντρα, ε, η οποία ουσιαστικά δεν έχει λόγο να υπάρχει. Φαντάζομαι ότι προέρχεται από δύο ειδών κόμπλεξ. Το κόμπλεξ των τραγουδιστών που δεν είναι μουσικοί και <laughs> δεν ακριβώς. έχουν γνώσει. Και το κόμπλεξ των μουσικών γιατί βρίσκονται πίσω από τη σκηνή και δεν βρίσκονται μπροστά στη σκηνή και δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, είναι, και τις είναι... Μέρες... είναι και από τι δύο μεριέ το θέμα. Εγώ, ξέρει, με του μουσικού μου έχω μια πάρα πολύ φιλική σχέση πάντα. Και αυτό με έχει σώσει κιόλα, γιατί ε, βεβαίω σπάνια βρίσκεις μουσικούς μου να ανταποκρίνονται σε αυτή τη φιλική διάθεση γιατί πάντα σε βλέπουν με μια καχυποψία. Mm -hmm. Αλλά εγώ έχω φτάσει στο. Τώρα, πια τα τελευταία χρόνια, έχω φτάσει στο σημείο να μην έχω. Να... Πιστεύω ότι έχω κερδίσει αυτή τη σχέση με του μουσικού μου πάρα πολύ. Γιατί βλέπουν και τη ζωή μου, βλέπουν εμένα, βλέπουν, βλέπουν και πολλά βλέπουν... και καταλαβαίνουν. Ότι... Ε, καταρχήν, εσύ είσαι και καλή μουσικός πέρα από ναι, το δεξί. Αυτό είναι. Εντάξει, υπάρχει ένα σεβασμό. Δεν, έχεις... ε, δεν είσαι ένα άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει. Ναι, όχι, να όχι, όχι εντάξει, και... Δεν εντάξει. έχω τέτοιο παράδειγμα από τα παιδιά, αλλά. και εγώ του σέβομαι πάρα πολύ. Και η επιλογή των μουσικών, ξέρει, πάντα γίνεται βάσει των γνώσεων που έχει. Έτσι. Πώ θα επιλέξει ένα καλό μουσικό. Άκριβε, ένα καλό μουσικό, άμα δεν ξέρει. Πώ θα το κάνει. Θα τον βλέπει να παίζει πιάνο και να παίζει πάρα πολύ γρήγορα και να λέει: Γουάου, αυτός είναι καλό. Δεν λέει κάτι αυτό. Γιατί ένα πολύ φωτεινό παράδειγμα είναι ο Μι Πλέζα, α πούμε. Είναι ένα εξαιρετικό πιανίστα που δεν είναι. Δεν είναι τύπου Στέφανου Κορκολί, αλλά είναι η ίδια, η ίδια λογική, η ίδια παιδεία, αλλά με ένα τελείω διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπει ο νόμο να κουμπάει μια νότα και μέσα σε αυτήν την νότα έχει βγει όλο το συνέστημα που, που θα μπορούσε να, να βγει από ένα μουσικό. Και λε, OK, εντάξει, δεν χρειάζεται να παίξει πολλά. Λοιπόν, μια και αναφέραμε το μήνυμα των Μπλέσσα, θα βάλω να ακούσουμε. Για μένα ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, έτυχε και το παρακολουθούσα ζωντανά. Ε, στην εκπομπή του το, στην υγειά μα, ναι. που μπροστά του έτσι ανέβηκε και είπε: Ένα πέρα, κινηματογραφικό. Πολλά αυτά, είναι πολλά χρόνια, είναι παλιό, αλλά. Που και εγώ δεν το έχω δει. Δεν Α, σου ε, κρύβω τρομάκο, δηλαδή. ότι τότε. Ε, ε, ένα φίλο μα το πλέσα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πριν Εν τω δεν σου κρύβω ότι τότε. Σίγουρα σε ήξερα, σίγουρα με αρέσει να τραγουδίσω έτσι στον βαθμό που άκουγα έτσι, εκείνη την εποχή ελληνικά. Ναι, ναι. Αλλά ήταν το έναυσμα να προσέξω λίγο τη, Α, ναι, τη φωνή σου τι σου. Για να ακούσουμε λίγο το μοιραστούμε τους του για να ακούνε και κάποιοι που ίσως δεν έχουν προσέξει την ηρώ σε, σε κομμάτια ακούσω όμως, άκουσα όμως κάτι που είναι μεγάλο μου παράπονο Δηλαδή γιατί ε, χρειάζεται να βάλεις ένα τραγούδι παλιό ε, υπομένο από μια μεγάλη τραγουδίστρια έτσι, Μαρινέλα είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια ε, ε, ε, κορίτσι μου, γιατί αυτό χρειάζε... θέλει ο Έλληνας Μα Να του τρίβεις τη γιατί, γιατί βλέπω ναι. ότι έχεις βάλει και το, από το Μίκη το θωδοδράκι το ξάφνου στο ποταμό Γιατί εγώ με την ορχή του μήκη δούλευα Από δουλεπα, το 2000 Ναι, πάρα πολύ ε, παλιά, δουλεύω ναι, τέσσερα χρόνια, πέντε Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι γιατί ρε παιδί μου Κατάλαβες, έχει δημιουργ... υπάρχει μια εικόνα ας πούμε για, Γιατί ε, πρέπει χρειάζεται αυτό έχω πει, έχω πει τραγούδια δικά μου Όπως είναι το... Το μετράω στιγμέ, άμα έχει το κουράκι και τη διάθεση να τον Είναι από το προηγούμενο CD από το Αλλάζο mm -hmm. που έχει το Αμόρεμιο μέσα. Λοιπόν, α, α, α, αμόρεμιο, το Αμόρεμιο, παραδείγματο χάρη, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Το, το μετράω στιγμές που είναι ένα, μια επί... ένα, ένα από αυτά που σου λέγα τα 30 τραγούδια που μου αγαπάω πολύ. Δηλαδή, τραγούδια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί θα πρέπει να τραγουδιστή να πει αυτά. Δηλαδή, βγήκα χθε, α πούμε, στη συναμπλία που έγινε στον κήπο του Μεγάρου για του Σάπορου. Ε, και βγήκα και τραγούδια σαν Always Love You mm -hmm. Ξέρεις πόσα τραγούδια ελληνικά υπάρχουν Και, και δικά μου τραγούδια που ιό... είναι πάρα πολύ δύσκολα Νιώσαν έκπληξη Δεν έχει σημασία να τη Τώρα δεν, δεν, δεν, δεν είναι πέρομαι για αυτό απλώς. Όχι σου όχι λέ... άλλο δεν, δεν το λέω για να Εγώ... Σου λέω ότι το γιατί και... ε, Τους φάνηκε ε, ε, Πώ να σου το πω Α τι φωνή έχει η Ρό που είναι τόσα χρόνια στε, στο, στο τραγούδιο ε. θα, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση ε, Που είναι πολύ παλιά για την Ελλάδα Αλλά ισχύει ε, ίσως και πολύ περισσότερο πια mm -hmm. Είμαστε φρικτά ξενομανείς Είμαστε φρικτά ξενομανείς Δηλαδή αν εμένα δεν με λέγανε ειρό Και με λέγανε δεν ξέρω πώς ναι. Με ένα αγγλικό ή αμερικάνικο όνομα Μπορεί και να έχεις κάνει τεράστια καριέρα Τόσο απλά τα πράγματα Είρο, θα <laughs> <laughs> <laughs> το <γράφεις> με. <laughs> ναι, δηλαδή ε, είμαστε ξενομανείς και αυτό φαίνεται Στο, στο, στο, στο πώς προσπαθούμε να μιμηθούμε <laughs> ε, τη, τη, τη, τη, τη ζωή και, το, και τον τρόπο ζωής και, τα, και, τα, και την κουλτούρα της Ευρώπης Ενώ ουσιαστικά μέσα μας δεν έχουμε καμία ανάγκη Πραγματικά έχουν πολλή ανάγκη εκείνη από τη δική μας κουλτούρα Έτσι. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη Γιατί εμείς ό,τι και να συμβεί Θα κατέβει στην παραλία στο Φάληρο Θα κοιτάξει τη θάλασσα και θα φύγουν όλα Έτσι. Θα τα πάρει θάλασσα αυτό είναι... Δηλαδή είναι τόσο η δύναμη. Της ψυχής και της ψυχ... του ψυχικού αποθέματος που μας δίνει η ίδια η Ο χώρα τόπος, μας ναι. που θα έπρεπε να την εκτιμούμε Θέλω πολύ παραπάνω Θέλω να πω κάτι για αυτό το πράγμα που λες γιατί ξέρεις λένε πολύ τι σχέση έχετε τώρα ρε, εσείς νεοέλληνες με, με τους αρχαίους εσείς είσαστε μια μπάσταρτη φίλη που, που καμία σχέση δεν έχετε, έχετε είμαστε τελείως άλλο πράγμα έτσι, σαν κύτταρα, σαν άνθρωποι εγώ να πω όμως κάτι εδώ που πατάει πάνω σε αυτό που είπες μια κατηγορία ανθρώπων να το πω έτσι ευγενικά, δεν την κάνει ε, το DNA. Την κάνουν τα χρώματα που βλέπεις όταν ξυπνάς, την κάνει ε, η αίσθηση του νερού όταν μπαίνεις και κολυμπάς, Μα, την φυσικά, κάνουν τα χρώματα Την κάνει η ενέργεια, η, ενέργεια η ενέργεια του, του χώρου. χώρου. Λοιπόν. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει. Όταν μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο, όσο και αν τον έχουμε καταστρέψει, γιατί η αλήθεια είναι όπου έχουμε βάλει το χεράκι μας, ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ωραία όπου τα έχουμε αφήσει ανέκυχτα είναι σαμπαλιά το μόνο που φταίει είναι η παιδεία μας mm. είναι η εκπαίδευσή μας ως λαός δεν έχουμε εκπαιδευθεί ως λαός καθόλου και μας άφησαν επίτηδες σε αυτή την θέλεις, τη, τη, τη, μας άφησαν σε αυτή την κατάσταση εξ επί γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι ότι αυτό θα είναι το τελευταίο λιθαράκι που θα γκρεμίσουν και δεν θα υπάρχει τίποτα μετά Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει Ποιος λαός είναι αμυγής βρεσί Ποιος λαός είναι αμυγής Πες με ένα λαό που είναι αμυγής Κανένας λαός δεν είναι αμυγής πια μετά από χιλιάδες χρόνια τι σημαίνει αυτό, Ότι... είναι αυτό που είπες ακριβώς, ξυπνάς το πρωί και σε μια χώρα με κάποιες συνθήκες ε, ε, που καλό ή κακώς κάνεις μια βόλτα έτσι και βλέπεις την Ακρόπολη που άλλος πληρώνει τα κέρατά του για να έρθει από το διάολο τη μάνα να τη δει, ε θα γίνει ρε φίλε, δεν έχουμε την ίδια κουλτούρα. Ό, ό, ό, όσο και να τα έχουμε κάνει κατά Όσο και να είμαστε τεμπέλιδες δηλαδή Γιατί είμαστε φοβερά φυγόπονοι σαν λαός έτσι. Λοιπόν, ε, ό,τι και να συμβαίνει okay. Πες μου ότι δεν είχα τη σωστή παιδεία Αυτό θα το δεχτώ Πες μου ότι δεν, δεν έχω τη σωστή εκπαίδευση ω λαός και, και, και, και γι' αυτό και... Και, και είναι είναι στόχος όλο αυτό θα μου πεις από που είναι στόχος δεν ξέρω που είναι νομίζω στόχος ότι το δεν ο ο δεν είναι δεν βλέπω μακιαβελικά αν θέλεις να πειράξει ε, του Έλληνες λέει πυραξείς το την παιδιά τους ακριβώς, στο, μα, μα, το πολιτισμό του ακριβώς αυτό συμβαίνει δηλαδή δεν έχω παιδί και δεν βλέπω στο σχολείο τι γίνεται ποιο όνομα του θεού δε μια φορά αυτοί όλοι που, που φτιάχνουν τα φοβερά βιβλία, αυτά τα φοβερά βιβλία που είναι να τα σκύρει από την πρώτη μέρα που τα παίρνει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ε, όλοι Πια αυτοί που. Μια φορά δεν καλέσανε ρε παιδί μου ο... 50 αγωνίε να του πούνε: Ελάτε εδώ, πείτε μα τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια. Ναι. Τι, τι μαθαίνουν τα παιδιά, τι έρχονται στο σπίτι να λένε, τι είναι αυτό που παίρνουν, τι είναι αυτό που δεν παίρνουν. Να μάθουν τι αληθινέ ανάγκε που σημαίνει, αλλά δεν σα φορά. Σα Ναι, ναι, ναι βγάλε, τύπου, βγάλε τύπου που να δουλεύουν, βγάλε τύπου που να μην μιλάνε, να μην έχουν κανένα. Γιατί όσα, όσα, όσα, όσα κατάφεραν με, με, με, με τι ζωέ του, με το αίμα του γενικέ και γενιέ, ήρθαν μέσα σε, σε πόσο σε, πω, σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια, ναι. σε χρόνια και, και, και ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Δεν βλέπει τι συμβαίνει. Δηλαδή, οκ, πόσο εξώπαινε να έχει ένα, πόσο δύναμη να έχει ένα λάο για να την κρατήσει. Και, εμπά περιπτώσει, είμαστε και. Η φθορά μα και η διαφθορά μα έχει ξεκινήσει από πάνω και έφτασε μέχρι τα, τα, τα πιο απλά και, κα, και κατώτερα, όχι κοινωνικά, κατώτερα οικονομικά στρώματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ίταξ. έχουμε να πούμε πολλά. Σβάλω βάλω τώρα αυτή την τραγουδάρα και θα μου πει και μετά τον τρόπο που α, ήρθα σε επαφή με το Τζιτζι Sembra il sole ci ha visti baciare, con il fiatone correvi giocando con me, un sassolino nell'acqua faceva rumore, il desiderio di stare per sempre con te. Una mugliata me badussa bro να δίπλα σου για τη ζωή. Τώρα είμαι μόνη και ο χρόνο κιλάει αργά. Βγαίνω στου δρόμου, ξορχίζοντα τη μοναξιά. Πε μου πως, τη ματιά σου που ήταν σαν φλόγα που πάγωσε φως τα αγγίγμα σου τις νύχτες το σώμα μου πόνος κρυφός Πε μου πώς, σε Ποιο μου πήρε το όνειρο και φύγε μαζί σου ποιος Πως να νικήσω τη σκέψη που θα σε ζητά; Κρίζα τα σύννεφα, κρίζα και η μονάχσια. Con naso rosso dal freddo era quasi Natale. Il nostro amore cresceva ogni giorno di più. Era la luce degli occhi ad Scendere i cuori, fino all'eclissi solare che adesso c'è Cosa c'è? Con lo sguardo passato non parli e non corri da me, hai bisogno di stare un po' sola, lontana perché cosa c'è? Io lo so. Tra un minuto mi lasci da solo, non dire di no. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. Ma il tuo silenzio sembra dire hai fatto centro. Come la neve sciolta al sole, stai piangendo. Εσύ, να να εγώ. Θα, εσύ, θα, εσύ. θα την πούμε. Να θυμίσω εγώ καταρχήν για όσου έχουν μπει τώρα ότι είναι υπόδεικοι και οι επισκέπτε. Μαζί μα είναι η ε, Στη διάθεσή σα για μηνύματα, ε, όπω ακούτε, στο κάτω μέρο τη οθόνη υπάρχει στείλτε μήνυμα στο στούντιο. Υπάρχει και το chat για τα μέλη του Music Heaven. Ε, για να μα γράψετε όποια σχόλια ή παρατηρήσει έχετε. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχόλιο. Ε, να το διαβάσω εγώ. Mm -hmm. okay. λοιπόν, ο Αλπατμάν. Ε, θα ήθελα να ρωτήσει αν η Ρο έχει ακούσει ποτέ το κομμάτι του Τζόσου Κάντισον, Τζέσι και να βάλουμε στο καπάκι λέει το τραγούδι που ερμηνεύει θέλω να με κρατάς και αν παρατηρεί κάποια ομοιότητα θες να βάλουμε λίγο να το βάλουμε αυτό βέβαια διευκρινίζουμε yeah, ότι, ότι, το ότι το κομμάτι α, αυτό που ακούμε τώρα του 93 είναι mm. ε, το οποίο δεν χρειάζεται, να το ακούσουμε πολύ. Έτσι, από την εισαγωγή φέρνει πάρα πολύ σε με το «Θέλω να με κρατάς. Το «Θέλω να με κρατάς, όμως δεν το έχει γράψει η Ρο. Καταχήν. το έχει γράψει η Δημήρια Κοίταξε να δεις. Ναι, ναι. Μπορείς να μιλάς πάνω αυτό. Ε, κοίτα να δεις. Ε, η εισαγωγή μοιάζει πάρα πολύ, εννοείται αυτό. Ε, πρέπει να, να παραδεχτώ και να αποδεχτώ κάτι από τη μία μεριά, ε, όντως ο Δημήτρης έχει πολλές επιρροές από ξένα κομμάτια ε, γιατί ακούει ξένη μουσική πάρα πολύ. Ε, με τον Δημήτρη έχουμε κάνει πάρα πολλούς δίσκους. Ε, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ε, σε, σε, ε, πιστεύω ότι ενορχιστρωτικά πραγματικά μπορεί να τοποθετηθεί πολύ καλά στην pop μουσική. Ε, συνθετικά δεν ξέρω. Mm -hmm. Δεν το γνωρίζω, δεν δε, δε θέλω να εκφέρω άποψη για τη συνθετική του ιδιότητα Γιατί τα περισσότερα κομμάτια από αυτά που γράφω μαζί ήταν δικά μου Ναι yeah. Εκτός από κάποια δικά του ε, Παρ' όλα αυτά θέλω να πω σε, στον κόσμο ότι συμβαίνει πολύ συχνά Και με, και με, το, με το Μιχάλη, το Χατυγιάννη, το έχουμε ζήσει αυτό Συμβαίνει πολύ συχνά να μοιάζουν κάποια κομμάτια Καμιά φορά δεν γίνεται σκόπιμα η μουσική δεν είναι πια πρωτόλια, δηλαδή για όνομα του Θεού έχουν γραφτεί εκατομμύρια κομμάτια είναι αλίμωνα αν δεν μοιάζουν σε κάποια σημεία κάποια με κάποια, αλίμωνα Επειδή... και αυτό είναι και το, αν θέλεις και το, και το μέγεθος mm. της μουσικής το ότι μπορούν και έχουν γραφτεί εκατομμύρια πράγματα αυτό ναι. και μόνο δείχνει την πολυπλοκότητά της και ε... υπάρχουν και σε τραγούδια το ίδιο δεν σημαίνει και με τη ζωγραφική το ίδιο και με το, τη και με το και χώρο, τις δηλαδή τις και με την και με, και με την υποκριτική, δηλαδή για όνομα του Θεού, εάν ε, ε, κάποιες φορές δεν μοιάζει κάτι με κάτι Σε, άλλο, θέλω να σου πω κάτι, ε, επειδή ε, είναι γνωστό, λέει δηλαδή, το ξέρουν οι ακροατές μας ότι. Α, ε, και τη δική μου σχέση με τη μουσική, ότι γράφω μουσική. Ε, το ξέρει πόσε φορέ έχω γράψει ένα κομμάτι και μετά, την επόμενη, μετά από ένα-δύο μέρε, κάθομαι και σκέφτομαι ρεσί, μήπω θυμίζει εκεί, μήπω θυμίζει ε, το άλλο. Αυτό συμβαίνει σε όλου μα. Έτσι, συμβαίνει σε όλου. Πω... Το θέμα είναι πόσο σκόπιμα γίνεται. Α, μπράβο, αυτό εκεί ήθελα να σου είναι πω. Εγώ αυτό που θέλω να προβληματίσω όλου ε, του ανθρώπου που μα γράφουν γι' αυτό είναι ότι πρέπει να, να, να, να ψάξουν πίσω από όλα αυτά ε, που συμβαίνουν, αν υπάρχει σκοπιμότητα ή όχι. Εδώ δεν θα απαντήσω εγώ, ούτε για τον Δημήτρη, ούτε για όλους αυτούς yeah. τους καλλιτέχνες που, ε, Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να, ε? να απαντήσω Αλλά πραγματικά εκεί πρέπει να είναι ο προβληματισμό μα. Αν yeah. υπάρχει στόχος πίσω από αυτό ή δεν υπάρχει στόχος Αν κάποιος το κάνει σαν ε, έτσι, φασόν, σαν, ε, γιατί έχω παραδείγματα έτσι, που, που γίνεται αυτό συχνά αλλά mm. η τέχνη που έχει βγει με παρθενογέννης είναι κάτι σπάνιο πράγμα yeah, Και αυτό yeah. είναι όπως είπες και στη ζωγραφική και στη yeah, μουσική yeah. και σε χιλιάδες πράγματα yeah. Αν λοιπόν υπάρχει ήθο και κάτι δεν γίνεται σκόπιμα Δεν μπορούμε να κάψουμε τον άλλο γιατί μοιάζει έτσι. Yeah. Λοιπόν, Μην ξεχνάς α, α... ότι πολύ συχνά οι συνθέτες πέφτουν στην παγίδα Το να φτιάξουν κάτι που να είναι εύκολο στα αυτιά yeah. το, το πιο εύκολο πράγμα να σκεφτεί κάποιο είναι... Πόσο να μοιάζει με κάτι, ώστε να, να, να είναι οικείο. κύριο. Ναι. πόσο πω είμαι, όταν έγραψα τη μετρημένη διαφορά που ακούσαμε πριν, λέω καλά, αυτό το κομμάτι και όντω μου συνέβη. Δεν πρόκειται να το παίξει ποτέ κανεί. Γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν θυμίζει τίποτα, είναι ένα κομμάτι που σε πάει τελείω σε άλλη διάσταση μουσική. Οπότε γιατί να το παίξει. Και αντιμετώπισα το ίδιο πράγμα και με του παραγωγό για φούν θέλω να πούμε. Η ιδιολογία ναι. τους τώρα γιατί είναι Μα είναι πολύ αργό κομμάτι. Λέω, τι εννοείτε; Δεν, δεν ναι. παίζεται αργά κομμάτια. Ε, Απλώ πείτε, μου, πείτε ναι. μου ότι αυτό είναι ξένο στα αυτιά σας Αυτό πείτε μου ότι είναι ξένο στα αυτιά σα. Ότι έχει μια κλασική δομή, κλασική μουσική δομή και δεν, και, και δεν μπορείτε να το αντέξετε. Αυτό πείτε μου. Μην μου λέτε ότι είναι ναι. ένα αργό κομμάτι. Είχα, αυτό δεν μπορείτε να το φημίζει, ε, Μοιάζει με αυτή την κατάσταση τη με τα πολιτικά που, που φωνάζουν, μουτζώνουν, κάνουν, βρίζουν και στο τέλο έρχονται και ξαναβλίζομαστε τα ίδια. Δηλαδή να το διευκρινίσω. Ε, έχει, έχει συγχαθεί ο κόσμος και πραγματικά έχει αηδιάσει αυτό δεν το λέω εγώ το, το λένε άμα βγει ένας άνθρωπος στον κόσμο με αυτό το με, με τη μασιμένη τροφή που πετάνε τα μίντια στον κόσμο και, που... και με αυτό το πράγμα αυτό θέλει ο κόσμο. Ο κόσμο δεν θέλει αυτό, έχει αυτοκινητοποίηση από αυτό που του δίνουν. Καλά, τώρα το τι θέλει ο κόσμο και δεν θέλει ο κόσμο είναι ένα, μια δεύτερη συζήτηση που σου ξαναλέω πάλι ότι εξαρτάται από την εκπαίδευση και την παιδεία. Ναι, καταρχήν δω. λέμε Έτσι, ο κόσμο. Σε μια εποχή κρίση, κάτσε μου, να λέμε την yeah, αλήθεια. Yeah. Σε μια εποχή κρίση που ο κόσμο δεν έχει να φάει και μίζονται ω κοιλάδικα. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Πώ γίνεται να περνάω την παραλία και να έχει 800 αυτοκίνητα. Πώ γίνεται και να, και να δουλεύει σε μια σκηνή με 150 άτομα και να τρομάζουν να μπουν μέσα 80, κάτι, ναι. κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Κάτι συμβαίνει με την παιδεία, κάτι συμβαίνει με τι αναζητήσει, κάτι συμβαίνει. Να σου πω όμως, ο κόσμο, αυτή η γενική έκφραση, ο δικό σου κόσμο, ποιο είναι, οι 150 ή οι 900 στην Παραγγελία. Εμένα προσωπικά. Ναι, Εσύ ένα και ο σε, σε, τί... σε μένα είναι όλοι. Ευτυχώ έχω, έχω κόσμο που δεν ακούει τα μουσική. Ο περισσότερο κόσμο που ακούει... με πλησιάζει είναι άνθρωποι που ακούνε ξένη μουσική και οι οποίοι μου λένε εγώ ακούω ξένη μουσική αλλά εσάς να σε γουστάρω. Ξέρεις δηλαδή, θε, σ αυτό σ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν, είμαι, δεν σημαίνει κάτι για μένα, γιατί δεν σημαίνει ότι η ξένη μουσική έχει κάτι παραπάνω από, από την ελληνική. Όταν γράφεις ένα τραγούδι ή όταν βγαίνει να τραγουδήσεις κάτι που το αγαπάς, ε, θα θέλες φυσικά να είναι ο κόσμος όλος και μου λες όλ, για μένα είναι όλοι. Ε, αλλά... Όχι, μην μη μου το λες αυτό, μην μου το λες αυτό, όχι, όχι, δεν, δεν συμφωνώ. Δεν, δεν είμαι από τους μας που. Ε, που... Που πολλοί ο κόσμο είναι αυτό που θα μου αποδείξει κάτι. Α, ε, αυτό ακριβώ λοιπόν. Έρχεσαι στα λόγια μου. Σε όταν, καμία περίπτωση. Όταν σε ρώτησα. Όταν σε ο κόσμο για σένα. Ο, αυτό έχω νομίζω. περάσει με το, με το δίσκο την απογείωση που έχω κάνει τον Δημήτρη. Που έχει το θέλω να κρατά μέσα. Έχει το έτσι είναι οι σχέσει με πανεπιστήμια. Έχω κάνει 38 συναυλίε mm -hmm. σε όλη την Ελλάδα χωρί χορηγού, χωρί να μου τα πληρώνει κανεί, χωρί τίποτα, μόνη μου, κλεισμένε. 38 συναυλίε σε όλη την Ελλάδα και. Με, με κόσμο από 3,5-4 χιλιάς και πάνω mm -hmm. Έτσι, Φυσικά ήταν κάτι ε, wow που λες Τι ωραία να μου συμβαίνει αυτό mm -hmm. Όμως ε, τίποτα δεν Τίποτα δεν, δεν πιστοποιεί την αξία αυτού Τίποτα δεν πιστοποιεί την αξία αυτού ε, Η αξία μετριέται μόνο μέσα τον χρόνο μέσα το χρόνο αναγνωρίσιμο που Δηλαδή, δικαιώνες. ρε παιδί μου, το δικαιώνες Έτσι, έτσι με Εγώ δικαιώνες. ήταν ένα τραγούδι που το έγραψα σε μια φάση που δεν είχα δουλειά, ήμουν να δίνω 20 χρόνια δουλειά, δεν mm -hmm. είχα να φάω. Θέλω να σου πω. Ναι. Λοιπόν, και μέσα σε μια φάση έκρηξη ψυχική, όπω είμαι και σε μια φάση ανάλογη τώρα, έλεγα, ρε παιδί μου, Έτσι με Εγώ και σε όποιον αρέσει. Και έγραψα ένα τραγούδι που λέγεται Έτσι με Εγώ. Και μετά από 12 χρόνια από αυτό το δίσκο, ακόμα ο κόσμο τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Δεν είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι. αυτό είναι σημαντικό για μένα Δηλαδή τι, τι, τι θα αφήσω μέσα στο χρόνο Και δυστυχώ ή ευτυχώ Η ευτυχω η ενός καλλιτέχνη Φαίνεται στο πέρας της καριέρας Και όχι εν το μέσο αυτής Δηλαδή ε, Ο Στέφανος Κορκολής είναι ένα πολύ μεγάλος συνθέτης έτσι. Ε, την, Πραγματικά την αναγνώριση της δουλειάς του Θα την καταλάβουμε μετά πολλά χρόνια ε, Χωρίς αυτό να... να, να γιατί μιλήσαμε πριν για καβαλημένου ή μη καλλιτέχνε κλπ. Δεν έχει καμία σημασία αν ένα καλλιτέχνη είναι καβαλημένο. Πρόσεξε, αν αξίζει, μπορεί να το αναγνωρίσει την εγωπάθειά του. Δηλαδή, ε, καλλιτέχνη είναι. Okay, εκ αστώ, πραγμάτων, αστέμως, ότι εκ και το πρα... ψώνιο που λέμε, έχει και τη θετική του πλευρά ε, με την έννοια πραγμάτων. ότι αν δεν έχει και το ψώνιο σου. Δηλαδή, να το πω αλλιώ, αν δεν έχει και την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση. Ότι αυτό που κάνει, δεν, δεν μπορεί να, να κάνει αυτή να... τη δουλειά. Δεν μπορεί να είσαι μπροστά στον κόσμο, είτε εκατό άτομα είτε πέντε χιλιάδε, δεν μπορεί να είσαι μπροστά στον κόσμο αν δεν πατά τα πόδια σου γερά. Τελείωσε. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αξία σου. Α... Έχει να κάνει με το πώ βλέπει εσύ τον εαυτό σου. Απλά Τι βλέπει εσύ ή εσύ. Πρέπει να, να συζητήσουμε ότι ε, πέρα από την αξία, γιατί μια και αναφέραμε το όνομα, για μένα είναι τεράστιο μουσικό και ανίστα και συνθέτη. Ε, οι, οι επιλογές που κάνουμε πολλές φορές στη ζωή μας και δεν έρχομαι τώρα να το παίξω εγώ ποιος είμαι εγώ να κρίνω του κάθε ανθρώπου και στην τελική είναι και το ναι. επαγγελμά του και από αυτό ναι. θα ζήσει αλλά θέλω να σου πω όταν έχεις τέτοια αξία γιατί έχει το να, σκοπό σου να είναι να βγαίνεις για να τραγουδάνε κάποια κοριτσάκια ας πούμε, κάποια τραγουδάκια τα οποία ναι. δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε Τέλο πάντων, δεν δικαιών αυτό που έχει από πίσω του άνθρωπο σαν ποιότητα. Αυτό, Χάρη μου, αφορά τι επιλογέ του. Όχι τι δυνατότητε του. Εδώ λοιπόν μιλάμε. Λοιπόν, εμεί τον κρίναμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Για να μην μιλάμε με ονόματα. Κρίναμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο βάσει των επιλογών του. Σου είπα πριν και στο ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι. Η αντοχή στην επιτυχία είναι πολύ πιο δύσκολη από την αντοχή στην αποτυχία. Yeah. Αυτό το λέω και το υπογράφω. Έχω περάσει και από τα δύο πράγματα mm -hmm. και σου λέω πραγματικά ότι η, η, η, η αντοχή στην επιτυχία είναι πολύ πιο δύσκολη. Γιατί mm -hmm. εκεί πρέπει να, να, να πατάς τα πόδια σου ω προσωπικότητα. Αυτό ως, νομίζω τώρα. Ναι, ναι. ω τα πάντα για να μπορεί να διαχειριστεί την επιτυχία. Γιατί εκεί που ξαφνικά σου δίνεται η ευκαιρία να νιώσει για λίγο Θεό, mm -hmm. εκεί τι συμβαίνει. Εκεί, εκεί πλέον μπαίνει ο χαρακτήρα στη μέση. Ξέρεις, ξέρεις, είναι από τα πράγματα που, που δεν μπορούσα να τα ελέγξεις Λοιπόν, α, περάσαμε εδώ και ε, αρκετά λεπτά την πρώτη ώρα της εκπομπής Σας του και καθώς να βάλω εγώ δύο σηματάκια Να πάρουμε μια ανάσα και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε Ακούτε Radio Music Heaven Το δικό μας ραδιόφωνο Κάτι επισκέπτες. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, Μια με 3. Απόψε η νύχτα με Ξυπνάμε χαλαρά, Ψήνουμε καφέ και περιμένουμε να μας χτυπήσουν το κουδούνι. Μεθυσή. Οι Κυριακάτικοι επισκέπτε γιορτάζονται ορμή και Ο περιμένει. Μπάντε, νέου δημιουργού, μουσικού που μιλούν για τη δουλειά του, μιλούν για τη ζωή του, παίζουν υλικό του από CD ή live, ενώ ενδιάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα του από μπάντε και καλλιτέχνε που του επηρέασαν. Κάτοικοι επισκέπτες Με το Χάρη Κάθε Κυριακή μία με τρεις <Κιστικές> <Κιστικές> που περνάνε στο ρολόι μου μέτρα Μετράω τους φίλους που κάθήκανε μέσα στα χρόνια Και τα λάδι μου μέτρα Μετράω τα βήματά μου, βήματα μηχανικά μέσα στο σπίτι μου, μετρά Μετράω τις λέξεις, τα μηνύματα ψυχρά και αδύναμα μηνύματα μετρά Κι εσύ, εσύ δεν είσαι εδώ Δεν λογαριάζονται οι ώρε οι το οι χειμόνες Εσύ, εσύ δεν είσαι εδώ, να δεις πως καίγονται οι νύχτες σε τσιγάρα αναμένα Εσύ, εσύ δεν είσαι εδώ για να με να γυρνάω μες στο σπίτι Σα χαμένη Εσύ σέματα και τι αλήθειε που δεν έμαθα ποτέ μετράω μετράω τις φλέβες σου που ζωγραφίζουν το κορμί σου και τη μηνιμούμετρα μετράω τα λόγια σου μετράω φόβους και αγωνίες και το τέλος μας μετρά και εσύ εσύ δεν είσαι εδώ δεν Εσύ, εσύ δεν είσαι εδώ Να δεις πως καίγονται οι νύχτες Σε τσιγάρα αναμένα Και εσύ, εσύ δεν είσαι εδώ Εντάξει αυτό το τραγούδι ας πούμε για μένα Αυτό το τραγούδι είναι ένα πολύ, πολύ καλό τραγούδι Και που ερμηνευτικά Και όσο με θεωριστικά βαλημένη Αλλά ερμηνευτικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα Από το λόγο. δράδειο Από όλους Λόλιο και... Ερμηνευτικά λέω και πάλι ναι. έτσι ερμηνευτικά. Από εκεί πέρα mm -hmm. εντάξει τώρα το τι πρόμο Έχει πέσει πίσω από ένα κομμάτι και το πώ έχει δουλεύει κανείς προ από ένα κομμάτι Αυτό είναι μια άλλη ιστορία ε, αλλά πραγματικά Από πλευράς δυνατοτήτων αν, αν, αν απαντώ σαν τραγουδίστρια δηλαδή Σαν yeah. ερμηνεύτρια mm -hmm. Όχι δεν έχει να ζηλέψει κάτι Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο τραγούδι Μιλάμε ε, για το Μετράω Στιγμές Το οποίο στιγμές, ήταν στο ναι. δίσκο Τον αλλάζω. προηγούμενο τον... Αλλάζω Από τότε το Αλλάζω ήταν το 2008 μα είχε συνηθίσει έτσι Σε κάθε δύο χρόνια Περίπου να βγάζεις καινούργια Και τρία, σου πω. Και τρία έτσι ναι. ε, Άρα α, δεν ήταν καθυστέρηση α, το μόνο ψήφραμα, κομμα... αλλά Άλλο ένα κομμάτι της καριέρας μου πολύ σοβαρό. Ε, παρόλο που με μεγάλη αντίσταση στην εποχή, η οποία σε θέλει παρόντα ή παρούσα ανα πάσα στιγμή οπουδήποτε και όσοι το ακολούθησαν να έκανα και μεγάλη καριέρα, ε, σε, σε κόντρα λοιπόν σε αυτό, ε, λέω στον κόσμο πάντα ότι ε, θα βγάλω ένα δίσκο όταν έχω κάτι να πω. Δεν θα βγάλω ένα δίσκο απλώ για να κρατιέμαι σε φόρμα. Ναι, ε, Γιατί δεν, είμαι ήθελα... αθλήτρια, δεν είμαι αθλήτρια. Αυτό είμαι μουσικό. Είμαι, είμαι άνθρωπο που, που εμπνέεται ή που δεν εμπνέεται, που περνάει φάσει δύσκολε ή φάσει ε, ε, αποδόμηση, ναι. αν θέλει, ή, ή ψάχνω, ή δεν ξέρω τι. Δεν, δεν βρίσκω κανένα λόγο να βγάζω δίσκου κάθε δεκαμήνε για, για να κρατιέμαι στα μίντια με έναν τρόπο. Αποτυχία, Το εγώ... έχω πληρώσει αυτό, mm -hmm. αλλά δεν με αφορά. Δεν, δεν μπορεί να με αφορά εμένα ναι. αυτό. Δεν είμαι αυτό καλλιτέχνη. Την επιτυχία ερώτηση, και όταν μιλάω για επιτυχία, πιο πολύ το εστιάζω στη διαχρονικότητα τη επιτυχία ε, μια δουλειά ε, και ενό καλλιτέχνη. Την κάνουν τα ναι ή τα όχι. Ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που δε, δυσκολεύονται να πούνε όχι. Θα σου απαντήσω με ερώτηση. Αυτά που θυμάσαι τη ζωή σου είναι αυτά που σε έχουν πονέσει ή αυτά που έχει γελάσει. Αυτά που με έχουν πονέσει, προφανώ. Άρα λοιπόν, την ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό σου, με το, με το εγώ σου, με την ψυχή σου, την κάνει τα δύσκολα. Εκεί που, εκεί που θα χρειαστεί ε, να, να, να μπει σε μεγάλο ερω, ερώτημα ε, με τον εαυτό σου για την απάντηση που πρέπει να δώσεις. Ε, συνήθως, λοιπόν, η απάντηση του «όχι» είναι, είναι, Επειδή ουσιαστικά, ναι, είναι ουσιαστικά μια, μια απάντηση τεράστια ευθύνη, mm -hmm. απέναντι σε πολλά πράγματα. Ε, θεωρώ, λοιπόν, ότι τα «όχι» από θέση κρύβουν μια ωριμότητα ε, πολύ μεγαλύτερη από τα νέα Μια ωριμότητα που δυστυχώ δεν την είδαμε ε, πρόσφατα Και μιλάω για τα πολιτικά πράγματα για εντάξει να την συζητήσουμε ε, ε, Από την άλλη ε, αυτό που Αυτή η εποχή τώρα έτσι όπως τη ζούμε Και όπως την καταλαβαίνουμε από τις προσωπικές μας εμπειρίες Αλλά και τις εμπειρίες των δίκων μας ανθρώπων Των απέναντι, των φίλων είναι μια εποχή που ε, βοηθάει στην έμπνευση Δηλαδή, Είναι μια εποχή που σε έχει βάλει να γράφει πράγματα. Θα έπρεπε να βοηθάει. όμως ε, Δεν ζούμε μια εποχή ε, όπω ήταν μετά την εφταία, ε, όπου η πολιτική και η, και η δημοκρατία είχαν μια πολύ βαθιά. Ε, είχαν, ήταν μια πολύ βαθιά και πηγαία ανάγκη που εξέφρασαν οι συνθέτες και οι υπουργοί και οι κυρίως με, με πολύ πάθος αυτή τη στιγμή δυστυχώς ή ευτυχώς ε, μάλλον δυστυχώς ε, περνάμε μία φάση αυτό που έλεγα πριν αποδόμησης και ισοπαίδωσης η ισοπαίδωση α, α, α, από φύση δεν είναι η ίδια δεν είναι δημιουργική. Έτσι, ε, δηλαδή, αν με ρωτήσεις... Θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο... Ακούγεται πολύ σκληρό αυτό που θα πω... Και, και ελπίζω να με συγχωρήσουν οι ακροατές. Ε, ε, ίσως να ήταν πιο, ε, πιο υγιές να περνάγαμε ένα φασισμό... Για να μπορέσουμε να, να κουνηθούμε λίγο από την κατάστασή μας... Ας πούμε, και να πούμε τι γίνεται εδώ, ρε, παιδιά... Παρά αυτό το σύνδρομο της... Ε, της επιφανειακής δημοκρατίας που δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία σε κανένα επίπεδο Αυτό που λες ε, Θέλω να πω καταλαβαίνεις αυτό, Αυτή λοιπόν η, η, η ισοπαίδωση ναι. των αξιών mm -hmm. δεν είναι ολος διόλου δημιουργική Δηλαδή αν εγώ γράψω αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό τραγούδι mm -hmm. θα είμαι τουλάχιστον ε, το λένε, ρετρό ναι. τουλάχιστον ρετρό Πού σε μια εποχή που, που καταλύονται τα πάντα. Οι αξίε, οι άνθρωποι, οι δουλειέ, η, η, η οικονομία, τα σπίτια, οι, οι οικογένειε. Τα, τα πάντα. Ά, Είμαστε σε που μια. Ποια, παι, τι θέλει τώρα η Ρώνα μα. Καταλαβαίνεις ναι, Λοιπόν, ναι. λοιπόν, λοιπόν Ακριβώ. Άρα λοιπόν περνάμε μια φάση ισοπαίδωση και η ισοπαίδωση δεν είναι ποτέ δημιουργική. Πάντα... Ίσως, μετά από αυτό, ίσως μετά από αυτό το στάδιο. Συγγνώμη που μου σε διακόπτω. μετά από αυτό το στάδιο έρθει μια, μια φάση δημιουργία. Πολύ φοβάμαι. Με, με, έτσι, με, είναι λίγο απεσιόδοξο αυτό που λέω αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο τρόπος με τον οποίο μας χειρίζονται και πολιτισμικά και εκπαιδευτικά και, δεν μας οδηγεί σε δημιουργία. Μας οδηγεί σε, στα, μας, μας οδηγεί σε στασιμότητα και μας οδηγεί σε, σε μια ε, πεποίθηση Τη uh, ανεπάρκειάς μα. Δηλαδή, okay, εντάξει, α... ε, ναι μωρά, αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Εντάξει, χαμένους λαό ναι, ναι, Μισούμε ένα τον άλλο, ναι, εντάξει, Αυτό είμαστε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πιστεύει μέσα σου ότι αυτό είσαι. Να, να σε κάνουν να... Να, να, να ότι αυτό, αυτό είσαι. Με... Εάν πιστέψεις ότι αυτό είσαι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να φύγει από αυτό. Αυτό που είπες, ε, το οποίο ακούστηκε έτσι... Πικρό, βα, βα, βαρί, πικρό το ξέρω, το ξέρω. Ε, Που έχει σχέση με αυτή την κουβάτα που κάναμε νωρίτερα Γιατί να είμαστε ανιστόριτη, λοιπόν. Γιατί δηλαδή να μην ξέρουμε Αυτό που λέγαμε για την παιδεία Γιατί το να χρειαζόμαστε ένα φασισμό Για να στρώσουν τα πράγματα Είναι αποτέλεσμα ακριβώς Ότι και για νέους ανθρώπους θα πω Ότι είναι αυτό που λέμε ανιστόριτοι Δεν ξέρουν τι είναι ο φασισμός Φυσικά εννοείται αυτό λοιπόν, Εννοείται αυτό Εννοείται, σου είπα, είναι έλλειψη παιδεία, όλο αυτό που ζούμε. Έλλειψη παιδείας και βαθιάς πείνας. Είμαστε ένας πεινασμένος λαός. Ε, χάρηξες τι θέλαμε. θέλαμε. Θέλαμε να τα έχουμε όλα. Αυτά που η Ευρώπη, οποιαδήποτε Ευρωπή, η Αμερική δεν ξέρω, έκανε βήμα βήμα επί αιώνες, έχοντας την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του. Εμείς προσπαθήσαμε μετά τον εμφύλιο να τα μέσα κάνουμε λίγες όλα σε... μέσα σε λίγε δεκαετίες, δεκαετίες. Να, να φτάσουμε την τεχνολογία, να φτάσουμε τον καταναλωτισμό, να αποκτήσουμε τα δύο αυτοκίνητα, τι πέντε τηλεοράσει, τα δεκαεφτά, τζιν, τα δεν ξέρω τι άλλο. <σκοπό> ε, ε, αυτή η πείνα μα λοιπόν, η εσωτερική πείνα μα, γιατί είμαστε πολύ πεινασμένο λαό, αυτή η εσωτερική πείνα μα μα οδήγησε εδώ που είμαστε σήμερα. Δεν, δεν, δεν καταλάβαμε ότι δεν έχει κανένα νόημα να έχει τρει τηλεοράσει. Αν οι τηλεοράσει αυτέ παίζουν σκουπίδια, δεν έχει κανένα νόημα να έχει 17 αυτοκινήτα ε, εάν δεν έχει. Φίλους για να κάνεις εκδρομές μαζί τους Πολλές φορές ε, κάναμε θυσίες Για να ζηλέψουν άνθρωποι που δεν εκτιμούμε Δηλαδή ξέρεις τι είναι να κάνεις Θυσία να αποκτήσεις κάτι Για να μπεις στο μάτι ανθρώπων Που δεν εκτιμάς και που αντιπαθείς Λοιπόν να ακούσουμε το Φεύγω ε, Εναλλακτικός τίτλος Είμαι πάλι εδώ Από το δίσκο ψύχραμα της ΙΡΟΣ Και συνεχίσουμε την κουβέντα μας Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ, στον αέρα με την ηρό Για να διαβάσουμε, μην ξεχάσουμε ένα μήνυμα που έχει γράψει ο Συμπέθερος. Α, μήπως σκέφτεται, μάλλον σαν πρόταση ακούγεται αυτό, να κάνει ένα δίσκο με διασκευές σε στάνταρ ελληνικά, όπως στο πρότυπο κάποιων αντίστοιχων ξένων παραγωγών, δηλαδή... Λέει ο Συμπαίθερο, θεωρώ ότι θα τη πάει πολύ και θα άκουγε με πολύ ενδιαφέρον από τη φωνή τη τραγούδια όπω Λίγα Ψίχουλα Αγάπη ή Εσένα δεν σου αγάπη, α πούμε. Παρότι αυτά τα κομμάτια φωνητικά άνετα θα ταιριάζανε στη φωνή τη, ε, και είναι πάντα ενδιαφέρον να ακούσει έναν καλλιτέχνη που τον είσαι, συνηθίσει σε κάποια κούσματα να τον ακούσει σε κάποια άλλα. Θα ήθελα να, να δούμε πώ σκέφτεται η Ρώ σε αυτή την πρόταση. Ε, κοίτα να δεις ε, Για ένα τραγουδιστή Αποτελεί πρόκληση οτιδήποτε δεν είναι ε, στα, στα του, Στο δικό του πελινεκές ε, Αλλά ε, Υπάρχουν κάποια είδη μουσικής ε, Όπως είναι η jazz Όπως είναι τα ρεμπέτικα Όπως είναι τα δημοτικά ε, Τα οποία ένας τραγουδιστής Με καλή φωνή Και, και αν θέλεις ε, ναι, με καλή φωνή και με δυνατότητες Μπορεί να τα πει πάρα πολύ ωραία Το πάρα πολύ ωραία Από την ψυχή Έχει μια τρίχα διαφορά Που είναι όλη, Όλος ο κόσμος Και όλη η κουλτούρα που κουβαλάει μέσα του Όσο ωραία Και να πω ένα ρεμπέτικο Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση Να πλησιάσω τη σωτηρία Μπέλου Ούτε στο μικρό της ταθυλάκη. Γιατί γιατί για τη ζωή Μπελου αυτό ήταν ένα τρόπο ζωή που εγώ δεν τον γνωρίζω. Όσο και να έχω διαβάσει, όσο και να έχω μελετήσει, όσο καλή φωνή και να έχω, όσο, όσο, όσο, όσο. Τα βιώματά σου είναι α, Τα βιώματά μου και ο τρόπο που μεγάλωσα είναι τελείω διαφορετικό. Είναι δυνατόν να τραγουδήσω εγώ ένα δημοτικό τραγούδι. Θα σου το τραγουδήσω πάρα πολύ ωραία. Θα σου κάνω όλα αυτά τα γυρίσματα. Όλα, όλα Μια χαρά θα τα κάνω. Είναι δυνατόν ποτέ να βγάλω την ψυχή ενό ανθρώπου που κάθεται στη ραχούλα. Βλέπει τα προβατά του μπροστά Ακούει τα κουδουνίσματα και τραγουδάει Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορεί να συμβεί αυτό ά, ά, Άρα πρέπει να Να μπούμε στη διαδικασία να, να διαχωρίσουμε Την ωραία φωνή Της δυνατότητες ενός τραγουδιστή Από την κουλτούρα που κουβαλάει Εμένα η παιδεία μου είναι κλασική mm -hmm. Δηλαδή Πολύ περισσότερο θα με έβλεπα να τραγουδάω Barbara Streisand, ε, Ξέρω, Whitney Houston. Ε, λέω διάφορα παραδείγματα τώρα. Αρίθα ναι, ναι, ναι. Franklin. Πολύ πιο εύκολα θα με έβλεπα να τραγουδάω αυτά παρά να τραγουδήσω ε, τραγούδια που, που ξέρω, τα αγγίζει, σου αρέσουν. Φυσικά θα τα πει αλλά το, δεν θα φα... βάλει την ψυχή που. Η ψυχή, η, που... Ψυχή, η ψυχή που είναι η ψυχή, ρε παιδιά. Δηλαδή, ακούς τη σωτηρία πέρα, να λέει ένα που είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Το... Άντες θα πεθάνω στο καράβι, okay. έτσι. Ε, δηλαδή να ακούω να το λέει και κλαίω, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν, δεν, δεν ξέρω ότι δεν ξε... δεν ξε... δεν ξε... θα μπορούσα πότε να το προκαλέσω αυτό. Ε, και, και είναι πολύ σημαντικό για μένα η ψυχή. Ε, μ' άρεσε πολύ που... Ε, κάνω πολλά πειράματα εγώ τώρα που τραγουδάω, έτσι. Και στα live μου και τραγουδάω πάρα πολλά από αυτά τα τραγουδία που λέει ο, και ο φίλος <σχε> μας εδώ. Αλλά ξέρω ότι τα τραγουδάω ωραία. Ξέρω μέσα μου τι συμβαίνει. Δηλαδή ξέρω μέσα μου ε, ε, ε, ότι... Ότι όλο αυτό δεν δε, δε μπορεί να μιλήσει με τον ίδιο τρόπο που θα μιλάει σε έναν άνθρωπο που ζει με αυτόν τον τρόπο, που ακούει, το, ακούει το, την, πε, την πενιά του μπουζουκιού και, και σηκώνει την τρίχα του ρε παιδί μου. Γιατί με αυτό ζούσε. Δηλαδή, πού να μπω εγώ στην ψυχοσύμφεση του Τσιτσάνη, Όσο και να τη μελετήσω. Όσο και να τη, δηλαδή, καταρχήν δεν τον έχω απέναντί μου, δεν τον έχω γνωρίσει, δεν γνωρίζω την ψυχή του. Πώ ναι. θα εκφράσω κάτι τέτοιο, Αν όχι, να είναι κατανοητό. Ε, All... Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι και λίγο περίεργο να το ρωτά την Ιρω, αλλά. Ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σου Τι πιστεύεις για το λαϊκό τραγούδι Αν έχει πεθάνει Αν έχει ακόμα ίδια... Ήταν ένας κύκλος ναι. που έκλεισε Άκουσα, είναι η ίδια απάντηση Ακριβώς η ίδια απάντηση ε, Με την προηγουμένη Δηλαδή Το λαϊκό τραγούδι υπάρχει, θα υπάρχει ε, Ποτέ Κανένας νέος τραγουδιστής Δεν θα μπορέσει να να, να, να, δώσει, να, φτάσει να, να δώσει την ψυχή, την ψυχή ε, στα τραγούδια που έδωσαν οι άνθρωποι που πόνεσαν μέσα από αυτό. Δηλαδή δεν δε θα μπορέσει ποτέ. Δηλαδή έχουμε τεράστια φωνέ, πολύ μεγάλε mm -hmm. φωνές που έχουν τραγουδίσει mm -hmm. τα πάντα. Και συνήθω αυτοί που εκτιμούμε περισσότερο είναι αυτοί που έχουν και κάποια ηλικία και τα τραγουδάνε. Γιατί mm -hmm. ακριβώ είναι πιο πίσω στο, στο, στο, στο, στο, στην ελληνική Έχουνε κοινωνία πράγματα, του 60, όμως. του 50, του 40. Είναι πιο κοντά σε αυτό και είναι πολύ λογικό να τα, να τα αποδίδουν με κάποιο τρόπο. Τώρα ένα νέο λαϊκό τραγουδιστή που ξεκίνησε το 90 ή το 95, δηλαδή στο, στη, στη βαθιά παρακμή. Πολιτισμική της Ελλάδας Πώς να μπορεί να εκφράσει ένα λαϊκό τραγούδι Δηλαδή τι, τι να μου πει ακριβώς δηλαδή, Πώς να το συγκρίνω με τον Καζαντζίδη Δεν ξέρω Από, τελευταίους, λες... από ναι. τους τελευταίους πιστεύω Μπορεί, μπορεί και ο τελευταίος Το λέμε με μεγάλη επιφύλαξη φυσικά αυτό Πιστεύω ότι ο τελευταίος μεγάλος τραγουδιστής λαϊκός ήταν ο Μητροπάνος mm. δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον άλλη λαϊκή φωνή. Με, με, με αυτή την ψυχή, ξαναλέω, δεν μιλάω για φωνή. Εξαιρετικέ φωνέ. Φύγουμε... Με αυτή την ψυχή και με αυτό τον το, το, το, το, το, το, το, το τρόπο που έβγαινε από μέσα του η γειτονιά του ρε παιδί μου, yeah. η γειτονιά που μεγάλωσε, που έπαιζε, γιατί έχω μεγαλώσει η γειτονιά, ξέρω πώ είναι. Δηλαδή, πώ θα, θα το περάσει αυτό, άμα δεν το έχει ζήσει. Εγώ είμαι πολύ πιο κοντά, α πούμε, στο, στο Θοδωράκι. Γιατί έχω μεγαλώσει <laughs> μια οικογένεια αριστερή, έχω μεγαλώσει μέσα σε δύσκολε καταστάσει. Γιώργο μου, λίγο πιο ήσυχα. <laughs> ε, έχω μεγαλώσει <laughs> μέσα σε δύσκολε Καταστάσει και, και είμαι πολύ πιο κοντά σε αυτό. Γιατί το έχω, έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Το έχω βιώσει, γιατί. Ε, Πώ να το πω, είναι μια κουλτούρα τη οικογένειά μου. Πέρα από τι φωνέ, γιατί οι φωνέ ε, για μένα, μια σπουδαία φωνή είναι και όπω λέμε, ένα σπουδαίο σολίστα, ένα σπουδαίο όργανο. Ε, ε, mm -hmm. Να το επικεντρώσουμε λίγο στο θέμα τη ε, μουσική ε, δημιουργία, δηλαδή έχει νόημα. Mm -hmm. Δεν λέω για σένα προσωπικά, αλλά λέω. Έχει νόημα άνθρωποι νέοι τώρα να γράφουν λαϊκά τραγούδια και να μην αφήσουν το λαϊκό. Τι, τη λαϊκή μουσική να είναι απλά μια διασκεδαστική μουσική που, για τι πίστες. Δηλαδή, ε, ένα άνθρωπο που, που θεωρεί ότι ε, αγαπάει το λαϊκό τραγούδι και θεωρεί ότι έχει κάποιο ταλέντο. Έχει νόημα να κάτσει να γράψει λαϊκό τραγούδι σήμερα. Κι άσε τι φωνέ. φωνέ θα βρεθούν για μένα. Α, το θέμα είναι, έχει νόημα ή. Αυτό είναι πια ήδη ένα μουσιακό είδος ε, που θα ακούμε τον καζαντζίδη και μετά πρέπει... από 200 χρόνια αλλά μέχρι ναι. εκεί Εγώ στη, στη, θέση, στη θέση του Ακροατή θα έκανα το εξή. Θα διαχώριζα την, ε, την κλασική λαϊκή μουσική από την εξέλιξή της Θα τη διαχώριζα Δηλαδή θα έλεγα ότι Οκ ε, okay, η Σωτηρία Μπέλου Οκ okay, η Δίκη σχολείου, Οκ okay, χιλιάδες από αυτούς ε, okay, okay, okay, okay, mm -hmm. Ο Καζατζήδη, ο Τσιτσάνη, σε πάση Αλλά η εξέλιξή τη σε ένα επίπεδο είναι αυτή. Ε, αλλά άλλο η εξέλιξη, άλλο ο άλλο η υποκουλτούρα. Δηλαδή, μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Μη θεωρούμε εξέλιξη τι πίστε. Μη θεωρούμε ε, εξέλιξη. Παιδε. Δηλαδή, μην το θεωρούμε εξέλιξη. Α το πούμε κάπω αλλιώ. Α το, το δώσουμε μια άλλη ονομασία. Μην μου λες ότι αυτό είναι λαϊκή μουσική και ότι αυτό σου βγάζει έξω την καρδιά την, την, την ψυχή σου, α πούμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Σου βγάζει την εκτόνωσή σου, γιατί είσαι όλη τη βδομάδα σε ένα γραφείο, μπροστά σε ένα κομπιούτερ και ξαφνικά βρίσκει το Σάββατο σε μια πίστα και, και ξεξεδίνει. Ξε, Δεν είναι ο τρόπο ζωή σου. Δεν ήρθε από το λιμάνι. Δεν κατέβηκε από το καράβι για να πας στην κοντινή ταβέρνα να, να πιει και να ακούσει το τυριαμπέλου. Δεν έχει αυτήν την κουλτούρα, ρε φίλε. Πε μου ότι είμαι μπροστά σε ένα γραφείο, μένω, σήμερα σε μια τράπεζα με τη γραβατούλα μου και το Σάββατο γουστάρω και νιώθω την, και το νιώθω την ανάγκη να, να βγω και να και να εκτονωθώ. Να ξέρω, ε, Και να εκτονωθώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μπερδεύει, μη, μη, μη, μη, μη μου το βάζει δίπλα το ένα δίπλα Απλά, στο άλλο. πολύ φοβάμαι με όλα αυτά όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και με, τους, και με όλα τα νέα παιδιά που ξέρουν ότι δεν υπάρχει μέλλον και πόσοι φεύγουν έξω κτλ. Ε, με ένα άλλο τρόπο, μια άλλη μορφή, σαν να ξανάρχονται στιγμέ τέτοιε οι οποίες βέβαια θα κληθεί να εκφραστούν από νέους τρόπους... και δεν ξέρω αν το λαϊκό τραγούδι θα είναι ένας από αυτούς. Ε, μ' άρεσε να το κουβεντιάσω αυτό μαζί σου... γιατί άσχετα ε, αν δεν έχεις τραγουδήσει λαϊκά, λαϊκά... σε δισκογραφία έχει τραγουδήσει λαϊκά... Σε αυτό το δίσκο το ψύχρεμα έχω ένα, ένα μπέγγικο... τον α, να Όμηρο, να το σε στίχο του Κώστα Φασουλά... Mm -hmm. το έχω γράψει... Ε, Εννοχιστορτικά είναι ε, καθαρά... Ενωχιστωτικά, ενωχιστωτικά είναι όπως το, όπως το, το συνέλαβα εγώ. Yeah. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι πετυχημένο ή όχι. Ε, δεν έχω καμία, καμία φιλοδοξία να, να κυνηγήσω τη λαϊκή μουσική. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό. Το τραγούδι μπήκε μέσα γιατί απλώς... Ε, ε, το άκουσαν κάποιοι άνθρωποι φίλοι μου και λοιπά Και τους άρεσε πάρα πολύ Και μου okay. λέει γιατί το βάζει το δίσκο σε αυτό το κομμάτι Τόσο απλά μπήκε στο δίσκο Δεν μπήκε με καμία πρόθεση Δεν μπήκε με καμία φιλοδοξία Να, να μιμηθεί ή να, ή να μπει στη θέση κάποιου ναι. άλλου πράγμα Παρ' όλα αυτά σημαίνει ότι Σε αυτόν τον τόπο που λέγαμε πριν που μένουμε Με αυτές τις εικόνες, τα χρώματα που ανασένουμε Και βλέπουμε Υπάρχει να και το λαϊκό τραγούδιο δεν είναι κάτι πεθαμένο άσχετα με τις μορφές τις οποίες μπορεί να παίρνει Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Όμηρο στίχη Κώστας Φασουλάς η σύνθεση είναι της, Ιρο... της Ιρούς <laughs> να το πω και σωστά Όχι, είναι και τα δύο Είναι και τα δύο Ισχύνουν και τα δύο Σου χέρια κι αν μου χαλά τα σχέδια, Κάτε που ξεκινώ. Βρίσκω τη δύναμη και χάνω μέσα σφαίρα. Και όλα μου φαίνονται ομόρφα. Και σένα, τζεξένα. Δεν μπορώ τα ίση καμπράδια με το ίδιο φεγγάριστό. Βράδια, με το ίδιο φελκάρι στον νομό. Εγώ θέλω να μάθει μαδια κάθε τι που περνά. το γλέντι της ψυχής το βήμα μου φωτιά και χάνω μέσα σφαίρα και αφήνω μέσα στο έλεος της κάθε μου στιγμής. Δεν μπορώ τα ήσυχα βράδια με το ίδιο φεγγάρι Κάθε που περνάμε στο χρόνο Δεν μπορώ τα ήσυχα βράδια Με το ίδιο φεγγάρι στον νόμο Εγώ θέλω να μ' αφήνει σημάδια Κάθε που περνάμε στο πρόβλο. Ραδιό Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ. Music Heaven 300. Το δικό μας ραδιόφωνο. Ακούσαμε λοιπόν τον Νόμιρο από το Δελευθέρου δίσκο με τίτλο Ψύχραμα μου φαίνεται πολύ η προσπάθεια, με την έννοια ότι ούτε πάμε να, να πάρουμε ένα λαϊκό τραγούδι να, το, να του δώσουμε, ε, κυρίως ενορχιστωτικά μιλάω τώρα, ε, κάποιο χαρακτήρα, ε, πώς να σου το πω ε, μην τυχόν και μας πούνε ότι είναι πο, πο, ότι η λαϊκ, λαϊκούρα είναι αυτή ηχητικά και από την άλλη ε, υπό το πρίσμα αυτής της γνησιότητας που λέγαμε και τη αλήθειας για μένα είναι πραγματικό λαικό τραγούδι και δεν είναι ε, ένα τραγούδι. Να, που... ξέρω, δεν ξέρω, Για μένα λαικό τραγούδι δεν είναι απλά ότι έχει μπουζούκι μέσα. Όχι, όχι φυσικά. Αυτό. Είναι πολύ περισσότερα Εννοείται πράγματα. Και αυτό. το χάρικα πάρα πολύ που υπήρχε ε, κάτι τέτοιο. Στο δίσκο σου Η Ρόγια πε μου Αυτή την εποχή τι παίζει Ενώ έχεις κλείσει κάποια πράγματα Έχω για... κάνει κάποια πράγματα live Κάνω ε, όχι πάρα πολλά Γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση Έχουμε μια Ένα θα μου έπρεπε Ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο Με την Έλλη για το χειμώνα ε, Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε Κάνει ε, να... Μάθουμε όχι ακόμα. Τη σχέδια... όχι ακόμα. <laughs> <laughs> Η άλλη μου έχει απαγορεύσει να μιλάω γι' αυτό. <laughs> Απλά μένω εγώ στο ότι είναι κάτι μεγάλο επίβολο ε, Είναι κάτι μεγάλο <laughs> επίπεδο και, και, και ασυνήθιστο στην Ελλάδα, Αχα. δηλαδή. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να το κάνουμε πράξη γιατί αξίζει τον κόπο, όσο πειραματικό για να είναι. Δηλαδή δεν ξέρω τι απύχισή μπορεί να έχει, αν και πιστεύω ότι θα έχει. Μιλάμε για δισκογραφή ή για κατασκευή. Όχι, όχι μιλάμε... Πρόκειται για εμφανίσει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Ε, είναι one woman show ε, σχεδόν. σχεδόν Σχεδόν Τις εποχές της δύσκολες Συνηθίζεται να συνενώνονται Διάφορα ονόματα Α, Αυτό είναι αλήθεια ε, Και καλά, να... κάνουν, δηλαδή, και καλά εάν... κάνουν Γιατί δε, σε, αυτή, δε... σε, αυτή, σε αυτή τη χώρα Ένα από τα τεράστια προβλήματα των καλλιτεχνών είναι αυτό Ότι ο καθένας κάνει καριέρα μόνος του για την πάρτη του <laughs> Είναι τρομέρο, Έτσι Είναι ναι και μια και μιλάμε για συνεργασίες ε, θέλεις να αναφέρεις κάποιες ευτυχισμένες συνεργασίες και ευτυχισμένες κύριο λεκτό δηλαδή που το χάρηκες και λες ότι ε, αυτή, αυτές οι εμφανίσεις ή αυτή ε, η συνεργασία ε, ξέρω, με κάποιον ε, πραγματικά θα την ξανά να ε, το πίσω. Ε... είσαι τυχερή σε αυτό ε... Ε, ε, ε, λοιπόν να σου απαντήσω <σχερή> Μέσα στα χρόνο που εργάζομαι και τις εργασίες που έχω κάνει ε, η καλύτερη συνεργασία που είχα στη ζωή μου όσο και αν ακούω, αυτό ακούγεται τρελό θα πω, τρελό εννοώ ε, περίεργο. περίεργο η καλύτερη συνεργασία που έχω κάνει στη ζωή μου είναι με την Αντάστα Φεδόρια mm -hmm. όσο παράξενο και όσο φαίνεται γιατί έχω συνεργαστεί με πολλού mm -hmm. ανθρώπου. Mm -hmm. ήταν η μόνη περίπτωση καλλιτέχνη που δεν ένιωσα ανταγωνισμό, δεν ένιωσα Καπέλωμα. Δεν ένιωσα ότι, ότι υπήρχαν δεύτερες σκέψεις πίσω από κάθε κίνηση Από τον τρόπο που βγαίνει να τραγουδήσεις Μέχρι τα ροχαποφοράς, μέχρι τα πάντα Ήταν μια συνεργασία επί ίσης όρης, τότε Το 2003 mm -hmm. Ήταν μια συνεργασία επί ίσης όρης, ε, Με πολύ σεβασμό ο ένας στο χώρο του άλλου Με πολύ φιλική διάθεση Με πολύ χιούμορ, πολύ γέλιο Και πολύ, πολύ χαλαρότητα Και όσο και αν αυτό θίγει του ναι. ε, κουλτουριάριδε καλλιτέχνε και συναδέλφου, έχω να του πω ότι, α, ότι ήταν η καλύτερη συνεργασία τη ζωή μου. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι ε, η αλήθεια. Και τι να πούμε okay. ψέματα. Okay. Δηλαδή, ε, έχω υποφέρει από συνεργασίες. Yeah. Και η δεύτερη καλύτερη συνεργασία μου ήταν με τον Γιώργο Μαρίνο. Mm. Ε, αλλά ήταν Μεγάλιστα σε μας, ναι, αλλά, ναι, αλλά ήταν, ναι, αλλά ήταν. Καταλαβαίνετε, σου λέω, ήταν ναι. σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί ο άνθρωπο αυτός είναι εξαιρετικό περφόρμα. Mm. Δεν, δεν mm. υπάρχει mm. άλλο σαν mm. Δεν έχει περάσει διάφορου. Mm. Μοναδική περίπτωση. Θέλω ναι. όπου, όπου είχα μια επίση εξαιρετική συνεργασία. Ε, ε, μπορώ να πω ότι το, το μεγαλύτερο, του μεγαλύτερου σκοπέλου του πέρασαμε συναδέλφου μου ομοήλικε. Που mm ήταν -hmm. γελίο. Δηλαδή ήταν γελίο. Ρε φίλε, είμαστε νέοι άνθρωποι. Δηλαδή. Και όμω συνάντησα καταστάσει που δεν, το, δεν, πίστευα στα, δεν πίστευα στα αυτιά μου και στα μάτια μου θα που έβλεπα. Και επειδή από τη φύση μου δεν είμαι ανταγωνιστική, δηλαδή δεν, δεν μπαίνω, ξέρεις, Όταν βλέπεις και, ότι πάει να γίνει. Ναι, δεν μπορώ πολύ Δεν αυτό το πράγμα. Και όταν νιώθω ότι υπάρχει αποθέσει αυτό, δηλαδή σαν αντιμετώπιση αρχική, Ότι οκ, ναι. okay, πρόσεχε, γιατί είμαι εδώ. Mm -hmm. Και mm -hmm. σε κοιτάω mm -hmm. να. Ναι. Ξέρεις, σε βάζει σε μια διαδικασία. Πώ να το πω. Όταν υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Mm -hmm. Κατάλαβε να σου πω. Δηλαδή, σε βάζει mm -hmm. μια διαδικασία να προσέχει κι εσύ, ενώ δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει. Mm -hmm. Δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει. Βγαίνει στη σκηνή και τραγουδά. Τώρα, ε, ε, εάν συμβεί να πάρει περισσότερο χειροκρότημα εσύ, ή να πάρει περισσότερο χειροκρότημα ο συνάδελφο, ή να αποθεώσουν εσένα και τον άλλον μετά από τον. Ε, εντάξει, ναι, φίλε, okay. την mm -hmm. άλλη φορά θα συμβεί εσένα. <laughs> Χαλάρωσε δηλαδή, δεν έγινε Έτσι. και τίποτα, ας πούμε. Δεν δε θα σου πάρω το ψωμί σου Ούτε τη, τη, τη, την καριέρα σου Ο καθένας είναι, αν, αν κανείς πιστεύει στη μοναδικότητά του Αν κανείς πιστεύει στην, ε, στην διαφορετικότητά του ε, Είναι σίγουρο ότι, ότι δεν έχει ανάγκη Από τα εγωνισμούς. Ούτε συνεργασία. τον αγγίζουν αυτά Συνεργασία εξάλλου είναι μια λέξη που υπονοεί κάποια πράγματα Συνεργαζόμαστε Μα το μέγιστο πρόβλημα αυτού του λαού Είναι η συνεργασία Σκέψου το λίγο το μέγιστο πρόβλημα αυτού του λαού είναι ότι ο ένα θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Το μέγιστο πρόβλημα, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα σε ένα λαό από αυτό το πράγμα. Ψηφίζεις για να αντιδράσει. Δεν ψηφίζεις για να, να πα πιο μπροστά. Ψηφίζεις με. με για να με... μην γίνει αυτό, πι... όχι για ψι... να γίνει το. Ναι, ακριβώ. Ψηφίζεις με, με, με γνώμονα την αντίδραση. Είναι δυνατό να ψηφίζει με γνώμονα την αντίδραση. Πού είναι το μέλλον, φίλε, στην αντίδρασή σου. Έτσι. Δηλαδή, άμα εγώ τώρα σου δώσω προξάκι μου, δώσαι και εσύ άλλη μία, έχει κανένα μέλλον αυτό. Εντάξει, θα πάμε και δύο άπατη. Ενώ ε, το θέμα είναι ότι μαζί με αυτό που λε. Είναι βασισμένη όλη η κουλτούρα του λαού μα πάνω στην έλλειψη συνεργασία. Δεν θέλει να ανέβει ο άλλο να φτάσει κάποιον που είναι παραπάνω, παρά προτιμάει να ρίξει τον άλλον στο δικό του επίπεδο. Λοιπόν, χιλιοεπομένα βέβαια αυτά, αλλά ε, ε, δεν μπορούν να μην συνεχίζονται να λέγονται όταν η κατάσταση Α, παραμένει. Εμένα ξέρω χιλιοεπομένα. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε δίπλα μα. Ε, λοιπόν, κάποια που... στιγμή. Πρέπει Άρας. να γίνουν και πράγματα λοιπόν, Το μόνο εμείς το ακούσαμε Ήρο, γιατί Το μόνο εμείς τα... πρέπει να τα ακούσουμε Γιατί το αγαπάω πολύ Όχι λέω το ακούσαμε, δεν το έχω βάλει Όχι, δεν το Ωραία, πάει. άρα είναι λοιπόν. η ώρα του yes. <laughs> Δεν έχω να γράψω Για τίποτα πια και λάθη Όλα είναι σχετικά Δεν θέλω να γράφω Στιχάκια μισά Πολλές αντιρήσεις και άμφισβητήσεις Παρέθηκα πια Μόνο εμείς, Μόνο εμείς γίναμε άγγελοι Χωρίς φτερά Μόνο εμείς θα πετάμε Με το νου και την καρδιά Μόνο εμείς Μ' ανοιγμένα πανιά, Ταξιδεύουμε εκεί Που δεν έχει βροχή Μόνο εμείς Ακροβάτες που δεν βλέπουν χαμηλά Στο κενό η φόβη Στο κενό και η μοναξιά Μόνο εμείς Με το βλέμμα μας ψηλά Κι ας η ζωή Είναι τα λάθη μας η αρχή Είναι τα πάθη μας δεν φοβάται πια, δεν φοβάται πια, δεν φοβάται πια. Ακούσαμε από το τελευταίο δίσκο ψύχραμα τη Ηρό. Είναι σωστό και το Ηρό, μας το διευκρίνησε πριν. Δεν είναι μόνο το Ηρού. Ε, να διαβάσω εγώ λίγα από τα σχόλια. Συγγνώμη για τα σχόλιά σα τα οποία περνάνε από μπροστά μου και δεν. Καθώ με έχει συνεπάρει κουβέντα με την Ηρό, δεν τα αφήνω και προπερνάνε. Να διαβάσω μόνο τα τελευταία. Απίστευτα τραγούδια μια απίστευτη τραγουδίστρια με πραγματικό και συνέστημα. Ε, η Κελίνα 8 γράφει αυτό το χρώμα της φωνή σου. Αχ, θεέ μου. Και πέντε θαυμαστικά. Λοιπόν. Ε, το ότι. Τι χρώμα είναι. <laughs> Τι χρώμα είναι το χρώμα <laughs> της φωνή σου, <laughs> ε, Μάλλον του ουρανιού ντόξ, μάλλον τα έχει όλα μέσα. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε μπροστά μας κάτι, κάτι σπουδαίο. Εμεί να ευχηθούμε με όλη μας την ψυχή να γίνει, να το ζήσουμε, να το ζήσει η και να το ζήσουμε κι εμεί μαζί τη. Για τον επόμενο χειμώνα. Δεν ξέρω αν το καλοκαίρι σου είναι σχεδιασμένο για ξεκούραση ή θα έχει. να ξαναδεί. Θέλω να κάνω κάποια, κάποια live και θα, θα τα κάνω. Όπω ξέρει, πολύ καλά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για κάποιου καλλιτέχνε από εμά. Ναι, γιατί κάποτε όλα ε, αυτά ήταν κλεισμένα από Απρίλιο, από Μάρτιο. Να, να σου πω όμω κάτι, ε, εγώ δεν ήμουν ποτέ ένα καλλιτέχνη με τρομερέ απαιτήσει οικονομικέ κλπ. <συμίλωση> Οπότε αυτό που ονομάζουμε κρίση οικονομική. Πιστεύω ότι άγγιξε περισσότερο αυτούς που βγάζανε τρελά ναι, λεφτά ναι, ναι. και πολύ λιγότερο εμάς όλους που ήμασταν σε ένα λογικό πλαίσιο μιας λογικής ζωής και μιας λογικής αντιμετώπισης των πράγματων mm -hmm. Δηλαδή, ε, θέλω να πω ότι, ε, ότι αυτό είναι και ο γνώμονας του, του, να, του να δουλεύω ε, με ενδιαφέρει να δουλεύω γιατί Όπως και όλο τον κόσμο Γιατί χρειάζομαι να είμαι παραγωγική ναι. Όχι μόνο για να βγάλω λεφτά. αυτά Χρειάζομαι να είμαι παραγωγική Χρειάζομαι να νιώθω ότι, ότι κάνω κάτι ρε παιδί μου Ότι δεν κάθομαι, δεν κάθομαι σε μια καρέκλα σπίτι μου και, και, και σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω Που δεν μπορώ να το κάνω Είναι, είναι το φρικτότερο συνέστημα Και σε αυτό με βρίσκουν Με συνένοχο ε, ε, ε, Συνένοχος εισαγωγικά και αρρωγό Όλοι οι άνθρωποι που το νιώθουν. Ε. Δεν ναι. υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Να νιώθει ότι είσαι σε μια ηλικία, είσαι σε μια κατάσταση που έχει δύναμη να δώσει πράγματα και να, να είναι τα πάντα κλειστά γύρω σου. Και να προσπαθεί να ανοίξει πόρτε και να προσπαθεί να ανοίξει πόρτε και, ναι. να, να, ανοίξεις πόρτες και να, να μην ανοίγουν. Και, και να, να, να συναντάς προβλήματα που λες Δεν είναι δυνατόν. Μα, μα, μα είμαι παραγωγικό. Μα θέλω να δουλέψω. Δεν είμαι τεμπέλης Θέλω να δουλέψω. Δεν είμαι τεμπέλη. Αυτό η ερώτηση. Όλοι η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνε είναι το φρικτότερο συνέστημα που μπορεί να νιώσει Κανεί δεν είναι λοιπόν. Και, και, και τα ενάμιση και 2 που λέω εγώ, γιατί δεν βάζουν μέσα ελεύθερου του παγκοσμίου. Φυσικά. φυσικά. Ανέργοι, εγώ, δεν πω, εγώ δεν είμαι πουθενά. Ένα που δεν έχω πουθενά γεγραμμένη. Ούτε εγώ. Επειδή και καλά γραμμένη. είμαι μηχανικό, δεν θεωρούμε. Ούτε εγώ είμαι πουθενά γεγραμμένη ω ανεργή. Ναι. Ουσιαστικά όμως εν μέρη ανεργή. Ε, είμαι. Βέβαια. Δηλαδή, όταν κάνω ένα live κάθε, κάθε μήνα, α πούμε, είναι με. Είναι. Τι είμαι, εργαζόμαι, ζω από αυτό Μπορείς με τίποτα. Αυτό? Δεν υπάρχει μία σε κατομμύριο. Ζω από, από, από κάποιε οικονομικέ. Ε, από κάποια χρήματα, α πούμε, που έβγαλα σε άλλε εποχέ. Ε, και αυτά έχουν και μία ημερομηνία λήξη. Εν ε, τω μεταξύ, αυτό που κρατάω εγώ από αυτό το δίορο που σε έχω απέναντί μου ε, είναι. Αυτό το πάθος που βλέπω στα μάτια σου Δεν μπορώ πάει. να το βάλω κάτω Γιατί, γιατί και, αυτό, και αυτό λέω σε όλους τους έτσι, Ανθρώπους μας ακούνε Και όλους σε όλο τον κόσμο Δεν μπορείς να, βάλεις, δεν μπορείς να, να το βάλεις κάτω Γιατί η ίδια σου η φύση Σε σπρώχνει mm. να, ναι. να, να, να προσπαθείς Δηλαδή δεν γίνεται Ακόμα και αν όλα, ό, όλα είναι μαύρα Δεν πειράζει θα, θα βρεθεί μια δουλειά αρκεί, αρκεί να θέλεις να είσαι παραγωγικός και να, και να, και να σπρώξει τον εαυτό σου προς τα εκεί γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή μετέωροι ανάμεσα στο, στο, στο, στο, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και σε αυτό που δεν γίνεται. Ναι. Ε, ας μην κοιτάξουμε λοιπόν αυτό που δεν γίνεται. Ας κοιτάξουμε αυτό που γίνεται. Ό,τι γίνεται, αυτό μπορεί να γίνει. Και επαναλαμβάνω, δεν, δεν οείτε σπίτι που να μην έχει δουλειά κάποιο και να έχει τρει λεωράσει μέσα. Δεν νοείται, α το καταλάβουμε αυτό. Δεν χρειαζόμαστε 50 τζιν. Δεν χρειαζόμαστε 50 αυτοκίνητα. Υπάρχουν και τα μετρό, υπάρχουν και τα μηχανάκια, υπάρχουν χιλιάδε τρόποι να μετακινηθεί, να πα στη θάλασσα να πας. Δεν χρειάζεται να πα να, να σκάσει του κόσμου τα λεφτά σε ένα, ε, ένα παιδότο που ή δεν ξέρω που αλλού για να περάσει Μπορεί να πα και στη θάλασσα να κάτσει στην αμμουδιά, να να παίξει μπάλα και να κάνει οτιδήποτε. Πολέμισε. Αυτό που σου έχουν πασάρι ω καταναλωτισμό. Είναι λάθος Δεν υφίσταται καταναλωτισμό, δεν υφίσταται χρήμα. Το χρήμα, όπως και ο χρόνος είναι ανύπαρκτα. Είναι ανθρώπινα, ανθρώπινα δημιουργήματα για να βάλουν σίδερα και φυλακές και όρια στην ανθρώπινη σκέψη και στην ανθρώπινη ψυχή. Πώς, το αλήθω, λέω και αλήθω. το φωνάζω. Δηλαδή, δεν υπάρχει το χρήμα, ρε παιδί μου. So what? Δεν θα έχω τσιγάρα να γνώσω. Δεν πειράζει, δεν καπνίζω. <laughs> δεν πειράζει, δε, δεν έγινε και τίποτα. Δεν πειράζει ποτέ, θα βγω να πιω ποτό. Θα βρω του φίλου μου και θα πάμε να κάτσουμε μαζί στην παραλία και να πούμε δέκα μαλακίες να, ναι. να περάσουμε ωραία. Τελείωσε το θέμα. Βρίζω, πειράζει. Όπω Ευτυχώ είμαι συγκρατημένη. Γενικώ βρίζω πάρα πολύ. <laughs> είμαι, προσπάθησα να είμαι πολύ η κυρία σήμερα. <laughs> λοιπόν, ε, να ευχαριστήσουμε με όλη μα την καρδιά την Ιρόπολη που, σας που αφιέρωσε αυτό το δύο ώρε μια μέρα μαζί μα, ε, για εμά του ακροατές του News Given Radio. Α, Εμεί θα σε παρακολουθούμε. Θέλω να ξέρω, να θέλω να πω στον κόσμο ότι όλο ναι. το χαλί από πίσω το μουσικό ήταν του γιού μου, ο οποίο ναι, τραγουδάει επί δύο ώρε τώρα. Ε, όλο και... το μουσικό χαλί λοιπόν ανήκει στο γιο μου Γιώργο. Ο οποίο ο Γιώργο ο, ο, ο, ο οποίος ο Γιώργος είναι ήρωα πραγματικά που άντεξε αυτό το δύο ώρο και ήταν πάρα πολύ συγκρατημένο. Πάρα πολύ, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το αναγνωρίσουμε, αυτό, όταν, αναγνωρίσουμε. όταν Ήταν κύριος. ένα υπέροχο παιδί και κύριος Ήθελα να, να ρωτήσω κάτι ακόμα και ναι, πάρουμε ναι. ένα λεπτάκι ακόμα. Όχι, Το χρόνο τη εκπομπή. Πόσο ρόλο το να έχεις την ευθύνη του Γιώργου σε αυτό το πάθος που πρέπει να διατηρήσεις αντίθετα από ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα το να μεγαλώνεις σαν παιδί ε, εάν, ε, εάν είσαι ε, ε, ε, υπεύθυνος και αν είσαι όημος και αν πραγματικά αυτό που έχεις κάνει το θέλεις όπως συμβαίνει στη δική μου περίπτωση εμένα mm -hmm. ήταν, ήταν όνειρό μου αυτό Ίσως το μεγαλύτερο μου όνειρό από ό,τι βλέπω και βλέπω στη ζωή μου δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από αυτό Όχι το να κάνεις ένα παιδί Το να μεγαλώσεις ένα σωστό άνθρωπο Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο ε, Και είναι πολύ πολύ πολύ μεγάλα τα ερωτήματα Που θέτεις στον εαυτό σου Πρέπει να φτιάξουν ένα σκληρό άνθρωπο, πρέπει να φτιάξουν έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Πρέπει να φτιάξουν έναν άνθρωπο γεμάτο είναι. αγάπη, πρέπει να φτιάξουν έναν άνθρωπο γεμάτο είναι να με, αυτό με, αυτό με, α, με ανταγωνισμό και, και, είναι, και σκληρότητα για να αντιμετωπίσει να την ναι. ελληνική κοινωνία. Τι, τι να μεγαλώσω, Τελικά ξέρει κάτι. Να του ευνηχεί όλε ναι. τι ευαισθησίε. κάτι. Τελικά μεγαλώνει αυτό, mm -hmm. αυτό που είσαι. Αυτό έχω να σα πω. Με μεγαλώνει αυτό που είσαι. Συνεπώ κλείνουμε αυτή την εκπομπή. Να είσαι καλά η Ρώμη. να έχει πάντα δύναμη, ε, ό,τι καλύτερο για το μέλλον και το δικό σου και του Γιώργου και όσον αγαπάς. Ε, κλείνουμε με το «Απόψη σε θέλω» από το δίσκο «Ψύχρεμα» και σας καλησπαιρίζουμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Το δικό μα ραδιόφωνο